η νύχτα, τα χλώμα, τα φω το Λόγο του Θεού Ναι ότι πάνε η αλήθεια βρίσκεται στους εξπίστος Τα κατάφεραν σε ένα μεγάλο ζήτημα όπως είναι το θέμα της Ελλάδας της Βρυξέλλες Ναι, το περιστασιακό άνοιγμα των πυλών που έγινε το 3000 πριν το Χριστό εκεί που οι πύλες μετά ξανάνοιξαν γύρω στο 1200 Και γραμπάτε δεν είναι πλέον υποχρεωτικέ και τα πουκάμισα και οι κάρτες. Οι υπάλληλοι δεν είναι πρόβατα διαιναμένουν εις και να χτυπούν κάρτες. Δεν είναι δούλοι για να σκύβουν ενώπιον των διευθύντων. Δεν θα επιτρέψω το σκύψιμα, το ξεσκόνισμα. Τους καταδότας και από τού διαπαιτώ οι γονείς να μην αναμειγνύονται στις υποθέσεις των παιδιών τους. Πάπουν τα προσχήματα. Καταργείτε το άρωμα δική σας για πάντα. Η έξοδος από τα γραφεία ελεύθερη.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 Yeah. Γεια Θεό Φούβι Καλησπέρα We've been back, uh. We've been back <laughs> Επιστρέφουμε εδώ στο πλατεία αρέντιο μετά από πολύ καιρό Πόσο καιρό ρε, πολύ, πολύ καιρό όμως yeah, έτσι? Yeah, πολύ καιρό, yeah, θα... Έχουμε να φούμε πολλά εδώ πέρα γενικότερα <laughs> Καλά δεν είναι και να γίνεται έτσι... να τα πούμε όλα να πούμε αλλά, τέλος yeah, πάντων... ε, κοιτάξτε, Εγώ το σκεφτόμουν πολύ να ξαναξεκίνησω να το πρύψω. Ήμουνα για διακοπές ε, κάπου στον κόσμο, ήμουνα στο Τέξας, μετά πήγα στις Ινβείες, μετά πήγα στην Ιαπονία Μετά πήγες στο Νιβάντα, ε, στο Νιβάντα Και νομί. έγινε ένα τηλέφωνο να δούμε, το οποίο λέει, κοίτα να δεις εδώ και εδώ είμαστε Βγαίνουν εδώ πέρα πράγματα, λέει τάμινε αναρχική, ε, ε, βίντεο που δείχνουν χρηματισμό. Ε, πράγματα. Το... Άλλοι λέει, κλέβουν μπουκάλια λέει νερό που περνάει. Τι, τι είναι αυτά τα πράγματα, λέω. Δεν γίνεται. Ε, δεν γίνεται από αυτό εγώ να λήψω. Δεν γίνεται, κοίταξε να σου πω κάτι. <laughs> Πρώτα απ' όλα έγινε μια μεγάλη επιστημονική ανακάλυψη. Mm -hmm. Βρέθηκε του βιβλίου, ένα βιβλίο φοβερό και τρομερό, αναρχικό, που το οποίο ήταν χαμένο για χρόνια. Yeah. Του παρκούνιν Τα πάντα για του παρκούρ Το έχεις διαβάσει και όλα Πότε πρόλαβε Πότε πρόλαβε Τα διαβάζω αυτά Ε και με παίρνει τηλέφωνο Αυτός ο ουδοπάκης γερμάνικα ο όμορφος Και μου λέει Έλα μου λέει και εγώ Του λέω πότε να έρθω μου λέει θα Τέλο πάντων <ΣΣ> Αλλά δεν άντεξα με αυτά τα οποία έβλεπα Λέω εδώ στο Μπαρδούζα Μπαρδούζα λέω Έλα να τα συζητήσουμε Εθνική ανάγκη με ανάγκη. Ναι. Εθνική εθνική εθνική εθνική εθνική εθνική. Εθνική. Και εγώ είπα άμα είναι εθνική ανάγκη θα έρθω Και ήρθα Και Ήρθα εδώ Και Και για τα ηχητικά να πούμε Αλλά ναι, ναι. σήμερα να πούμε ε, Σήμερα έχουμε, έχουμε σοβαρά θέματα να αναλύσουμε Ένα από αυτό είναι ε, Το περιστατικό που εξελίχθηκε με το βίντεο χρηματισμού του, στο Πάνο Χαϊκάλι απόπειρας χρηματισμού απόπειρας χρηματισμού ναι ναι ε, ε, εδώ πέρα να το συζητήσουμε βγαίνουν κάποιοι άλλοι λένε ότι έχουν βίντεο με, με ηχητικό άλλο βίντεο άλλο ηχητικό άλλοι λένε ότι είναι ψέματα όλα αυτά και προσπαθούν να εκτεθούν στην κυβέρνηση εσύ νομίζει. εγώ δεν ξέρω εγώ μπερδεύτηκα <σχεσίλω> εσύ μπερδεύτηκες εσύ δεν μπερδεύτηκες. Mm. βγαίνουν τα κουλουκανάλια να ακούν τα τσεδουκάναλα, κατάλαβες, mm. και το κάνουν έτσι ούτως ώστε να δημιουργήσουν μια θολούρα γύρω απ' το θέμα, να πούμε, για να λέει, κατάλαβα μπερδεύτηκες, δεν κατάλαβα, ναι, τον στο... τα βλέμματα απ' το που ψηφίσαν, τον ανεξάρτητον που ψηφίσαν για πρόεδρο της Δημοκρατίας ταχυθύπωση είναι, να πούμε... Ναι, πισε... ο άλλος λέει, έβαλε λέει, να ψηφίσει το 20% του εαυτού του, και μετά λέει: Θα βάλει το, το 80% του έφτου του. Καλά, αφού χωρίζεται στην σε... Ελπιδία. 100% Έ, Θυμάσαι... Έχει άλλη, άλλη προσωπικότητα. Σε... Θυμάσαι παλιά που παίρναμε κάτι περιοδικά από τι που είμαστε που ήταν στι συνέχειε κάθε εβδομάδα στα ναι, περίπτερα. Ναι. Παίρναμε να πούμε τώρα τη μια δόση να πούμε. άλλη εβδομάδα πρέπει το επόμενο τέφου. Μετά το επόμενο, ήταν στι να πούμε. Ναι. Κατάλαβα, σαν... σαν σειρά στην τηλεόραση ένα πράγμα. Δεν ναι, κερδίζει, Ένα ποσοστό μου ένα ποσοστό μου 40% ε, θέλει να είμαι εδώ και άλλο ένα ποσοστό 60% δεν θέλει να είμαι εδώ. Αλλά εγώ, Αν πως, η, η μισή σου καρδιά βρίσκεται δηλαδή ρε Σπύριο ναι. εδώ πέρα η άλλη μισή στην Κίνα βρίσκεται, μιλάς τώρα, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, τι, τι, τι, τι να πούμε τώρα για αυτά τα πράγματα. Εδώ πέρα οι πολίτες έχουν θέματα δηλαδή. Τα έχουν βάλει με τον Νίκο τον το Ρωμανό ότι τους, τους αποπροσανατόλισε τη σκέψη με την απεργία πείνας που έκανε. Και τώρα που που να προσανατολιστεί η σκέψη τους, προς το τι κάνει τώρα προσανατολιστεί. Έχουνε μείνει ακόμα προσανατολισμένοι δεν... από το Ρουμανό, κατάλαβηστε, δεν μπορείτε να προσανατολιστεί. Εδώ πέρα, να πέρα μιλάμε για χρηματισμούς ε, βουλευτών για να ψηφίσουν. Εδώ πέρα έχουμε βίντεο, πράγματα και ο αυτός ακόμα ασχολείται με το Ρουμανό. Όχι, δεν ασχολείται με το Ρωμανό, δεν κατάλαβες. Είναι ακόμα από προσανατολισμένος. Είναι ακόμα από προσανατολισμένος, κατάλαβες. Ήταν και τα Χριστούγεννα, τώρα από τα Χριστούγεννα, ξέρει τώρα. Κοίταξα, να ξεχαστούμε, να πάει να ψωνίσουμε. Κατά ρίχνει η πλατεία συντάγματος από αυτούς τους συγκρομιάριδες εκεί πέρα να πούμε. Είχαν στη στα να πούμε, μέσα μπροστά στα μαγαζά. Θα βγει άλλος να πούμε από εκεί πέρα. Με, με το αυτοκίνητο που το πληρώνουμε εμεί από την τσέπη μας, του γυαλιστερό, του αλεξίσφαιρο να πούμε, του... Πώς το λένε και τον χοντρό τον το τύπο, ρε, τον ευνούχο. Το, αυτό που συγκυβερνάει. Που συγκυβερνάει, ρε, του συγκυβερνήτη, Α, ρε. Το, το, το, το, το, του μπαίνει, του μπαίνει, του μπαίνει, μπαίνει, να πούμε, να ε, πει Μπαίνει ε, ε, ο αναρχικός ε, ε, να πούμε, ε, ε, με, τη, με το αλεξίσφαιρο του αντιφλεγμονώδες να πούμε το αυτοκίνητο, του γυαλιστερό, και θα είναι τίποτα τσαντήρια. Θέλει άνθρωπος να παναψονίσει, Υπάρχει μια τσάντα, ένα κραγιόν, κάτι, ένα καρσόν που θα του χυστεί να πούμε, κάτι. Θέλω να σουνήσει να πούμε, τα μέτρα του. Απ' πού το δεν ναι, που... το, το... συστάσει, <σχελίδι> <α>, <σχελίδι> <μη τους σητάς. σχελίδι> <σχελίδι> δεν θα του βρει. Ναι. Έχουμε δύο πράγματα. Εγώ, εκτός τέλος βασικά που κατέβηκα κάπου στην Αθήνα. Αλήθεια, όχι να σε ρωτήσω. Αυτούς τι τους κάνανε, πού πήγαν αυτοί Ρε. Αυτοί τους βρουνιάριδες να πούμε, οι Σύριοι να πούμε, που ήταν εκεί. Και μας χαλάγανε την εικόνα. Που χαλάγανε την εικόνα, πού είναι αυτοί τώρα. Ξέρεις εσύ που... Τους πήγαν πέρα. Πού τους πήγαν. Ξέρω που τους πήγαν, για πες, πες. το χαλί και τους σκώσαν από κάτω. Τι έγινε να πούμε. Ε, θα τους πήγαν να προσφάνουν σε κάνα από αυτά τα καρατητήρια που φτιάξει. Καλά, δεν, δεν έπρεπε να το μάθουμε εμείς. Τι έγινε ε, ε, ε, μυστική πέρα. επιχείρηση λες να είναι στον μου ε, Λες να τους πήγαν στον κουαντάναμο συνεργαστείγαν με τους... Α, το μου θα κλείσει δεν βλέπεις η Αμερική με την κούπα τι... Δεν το χρειάζονται οι Αμερικαροί των γκουαντάναμων να πούμε. Έχουν εκεί πέρα όλη η Αμερική έχει ένα γκουαντάναμων να το κάνει το στρατοπαιδάκι να πούμε. Εντάξει σιγά τώρα. Έχετε καμία πληροφορία σας κύριε Μπαρδούζα για το που βρίσκονται οι σύνοι γιατί μου πιάνετε διάβαστο. Ναι γιατί εμένα με πιάνεις διαβασμένο. Όλοι αδιάβαστο είμαστε δεν ξέρει αυτούς πήγαν να διάβασουν στους ανθρώπ Ah. Όχι μόνο αυτό, υπάρχουν και καταγγελίες να πούμε Ότι τους πήραν πράγματα, λεφτά και τα λοιπά Τους πηραν αρων άρο-νάρο να πούμε Αφήσαν τα πράγματά τους οι άνθρωποι εκεί πέρα Τους χώσαν σε κάτι κλούβες και ξαφανίστηκαν, Τώρα που πήραν να πούμε Που δεν το ξέρει Ναι, ένα δεν του ξέρει Έτσι ε, Καθιστούμε να δούμε εδώ πέρα ένα κομματάκι το οποίο Πού πήγανε αυτό το τελευταία στιγμή. Αυτό το τελευταία στιγμή, Του θες αυτό να πω. το Πού το το Να Το πέταξε μέσα. Και δεν το πετάσει εκεί. Ω, το πέταξε. Το πέταξε. Λοιπόν, ας θα ακούσουμε αυτό το κομματάκι. Να πάνε το ακούσουμε. Μπράβο. Βάλε Και επιστρέφουμε σε λίγο. Ζω σε μια χώρα που τη λένε Ελλάδα Εθνικό μας φαγητό είναι η πασολάδα Φασολάδα. Μας αρέσει η λιακάδα, τώρα χά την τεμπελιά Στον ελεύθερο μας χρόνο κάνουμε <σχ> καμιά, καμιά δουλειά Να βγαίνει για να φράγω ώστε την Κυριακή Να πάμε τη γυναίκα για πανάκι για σκί Στην κίνηση μου τζώνω φωνάζω και βρίζω Στις δαχούβες του δρόμου θα αυτού που ψηφίζω Τέλος η Ολυβιάδα τώρα τσιντσαν τσώνει Μα μη βαρηγό μας τα Κυριακήπεδα με τα μέρα στη γωνιά Παγίνους κουμπιθόντος, τσιπάρκινγκ και τα λοιπά Να ανασάνω και στα λιώσαμε τη χωματερή Το γήπεδο του Facebook είναι λύση τρομερή Μια χαρά και το ευρώ Τι είχαμε δουβλόνια Επειδή στο σούπερμάρκετ μάρκετ ακρίβυναν τα ψώνια Βενζίνη και πετρέλαιο στο ύψο του τσουμπάκα ένα ποδήλατο, φορά μια καζάκα, Η Ελλάδα στα Ευρώπης Δεν είμαστε πια φλέμα, εμείς ίδιο το μηνιατικό. Ε, αυτό είναι άλλο θέμα. Και που έχουν άγριοι γάλλοι Πορτογάλοι. Το σε λουλούδια και φυλιάλοι. Άρα είμαστε καλύτεροι. παρθενόνες, ας αράξουμε λοιπόν για της Ελλάδος τα παιδιά Της τα παιδιά με ροπουσούρια. Της Ελλάδος τα παιδιά. <lieven> <lieven> Κοπίνα, <μίσα και> <lieven> <lieven> της Ελλάδος τα παιδιά. μίσα και γάτια. Της Ελλάδος τα παιδιά. Εξοφλό κι Σνεολει, εί με ατριντήκι ο μτα κουρελάρα μπάλα και ξυλίκι, δεν διαβάζουν οι ναι, νέοι που ζει τρε, καρά, μήτρο, διαβάζουν down down free το νήτρο η φαμίλια μου δεν έχει ούτε τα προς εγώ όμως διαβάζω lifestyle magazine γιατί με νοιάζει που ψωνίζει η Μαρή Σαντάλ Κι ας γυρνώ σαν αργονάπτης μόνο με ένα σανδάλ που να τρέχω τώρα με τους φίλους για καφέ κάνω τσάκι και βρίσκω φίλους σε internet καφέ είναι ώρα για clubbing, μου λέει το Φεστίνα να χορέψω μπέδιον και μετά Αγώ να δυστύχημα στοίχημα ή ευτήχημα Που ελπίδες για το μέλλον στηρίζω στο στοίχημα Σπουδές και μετά να σπουδίζω καμινέ Και να κάνω το πληθείο την εξκαπιτονέ Με ροβούλη με ροφάη, και μια ζωή στο κλάσιμο Θα ένα σενάρια, να γίνω και διάσημο Φίρμα χωρίς λόγο, φίλε τι άλλο θέλει Στο αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου τεμπέλει Της Ελλάδος τα παιδιά Της Ελλάδος <Τρονελούκια> Τι σελάτος τα παιδιά! Τι σελάτος τα παιδιά! Φραπετρήμερο που τα παιδιά! Τι σελάτος τα παιδιά! να τα Τι σελάτος τα παιδιά! Εσφό τα <much> Ο τελειώσει που δεν το γουστάρω. Θα δώσω εξετάσει που δεν θα γουστάρω. Θα δω σε σχολείου που δεν θα γουστάρω. Θα βρω και μια δουλειά που δεν θα γουστάρω. Θα μου αφέρε το σπίτι και φέρε το θέρε. Θα μου αφέρε το τάφο για να βάλω το φέρετρο. Να βρω και μια γυναίκα, να κάνω φαμελιά. Τα χρέη να περάσω στα δικά μου παιδιά. Αάν δεν πριν πεθάνω να δω και να εγκώνει Σαυτό και αυτό να μεγαλώνει. Τη Ελλάδο τα παιδιά Τη και παλούια Τη Ελλάδο τα παιδιά Τη Ελλάδο τα παιδιά Φραπέτρι με ροπουσούια Τη Ελλάδο τα παιδιά Κοπή να μίλησα και να της Ελλάδος τα παιδιά Έξω φτώρια, Να είμαστε πάλι εδώ Σπυράκο Εδώ είμαστε λοιπόν Και εκεί που λέω σε Μπαρδούζα Που ήμουν έτοιμος να Να κάνω τη μου στην Αράχοβα Έτσι είχε κανονίσει με παρέα Ξέρεις πέρα σε ένα Έχαμε νοικιάσει και ένα χώρο, ένα τσανκάκι, σαλέ. ένα σαλέ. Κοιτάω το πορτοφόλη μου και δεν έχω λεφτά. Έλα <σίλιο> ρε, <αρέσει>, σημείλες <σίλιο> τώρα, τι, τι είπες τώρα να πούμε, <σίλιο> είναι δυνατόν. Δεν έχω λεφτά, μάλλον <σίλιο> λέω πώς γίνεται αυτό. Καλά, εσύ πάνω στο πορτοφόλη σου δεν έγραψε The, <σίλιο> The anaptic is coming. Ε, αλλά εκτός από αυτό, άλλο σκηνικό, γίνονται αυτά τα περδέματα και δεν έχω λεφτά. Ε, γίνονται αυτά τα περδέματα και πρέπει να κάνουμε τώρα εδώ πέρα εκπομπή, τώρα είναι πρά Εκεί πέρα που, που ζούμε καλά, μιλάω τώρα για αλληλία. Ναι. <laughs> <laughs> που ζούμε καλά να έρθουν να μας διακόπτουν έτσι, απότομα. Πώς, πώς μας το διακόψαν, δεν κατάλαβα να πω. Ε, δεν εγώ το κατάλαβα. Όχι. Για, γιατί κάποιοι, μάλλον δεν θέλουν να το πιστέψουν ότι... Ότι είμαστε καλά να πούμε. Ότι δεν είμαστε καλά. Αυτή θεωρούν ακόμα, λέει άνθρωποι, λέει, λέει Χριστούγεννα, ξέρω πω. βγουμε, λέει, στα μαγαζί, πού θα φας το μαγαζί, Συγγνώμηρη, ολόκληρη χώρα βγήκε στις αγορές, να πούμε, εσύ δεν θα βγεις. Να τι. Στις αγορές. Ό,τι έκανε και η κυβέρνηση που βγήκε στις αγορές. Δηλαδή, βγήκε στους στοκογλήφος και δανείστηκε με υπέρογγα επιτόκια. Ορίστε, θα βγεις και εσύ, θα πας να δανειστείς από μια τράπεζα με υπέρογγα επιτόκια. Καταλάβεις και θα έρθουν μετά, σε πάνω το σπίτι να πούμε. <Τι> θα προχωρήσει η, οικονομία, να έρθει η ανάπτυξη. Έτσι, έτσι, για να έπτυξε με το σπίτι μου. Κοίταξε στην Ισπανία, βλέπεις οι λέει, βγαίνουν στα κανάλια και λένε οι πάνε καλύτερα. Έτσι. Γιατί πάνε καλύτερα. Γιατί είχαν προγραμματίσει μέχρι το 2015 να έχουν κατασχέσει 500.000 ακίνητα. Το είχαν προγραμματίσει οι άνθρωποι. Κατάλαβες, ασχέτω τώρα που δημιουργήθηκε ένα κίνημα εκεί πέρα κτλ. και, και καθυστέρησε του πράγμα και κατέσχισαν λιγότερα. Έτσι. Αυτό ήταν το σχέδιο να πούμε. Λοιπόν, και έτσι, κατασχέτει ο άλλος σπίτι. Πωλησίες, ιστορίες πολισίε, ιστορίε κτλ. Και να η ανάπτυξη που έρχεται τρανή και ωραία, εγώ από εκεί κάτω να πούμε ότι και έρχεται. Έρχεται. Έρχεται. έρχεται. η ανάπτυξη. Και αφού έρχεται η ανάπτυξη, γιατί θέλει να δωροδοκεί. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι κατά τη ανάπτυξη, να πω είναι, να πούμε καμένου. Mm. Κατάλαβε μόλι αυτέ τι αειδίε που κάνει, θα μετά την ανάπτυξη να πούμε. Ε, από τα βλέπει η ανάπτυξη να πω και λέει πού πάω εγώ τώρα εκεί πέρα. Ε ναι, έχουμε, έχουμε τέτοια θέματα τώρα εμείς εδώ πέρα και εξελίσσεται τώρα το εξής περιστατικό. Βγαίνει λοιπόν ο κύριος Γαϊκάλης και λέει κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα με έχουν, πήγαν να μελαντώσουν για να ψηφίσω πρόεδρο δημοκρατίας και κατευθείαν ξέρω εγώ, λέει έχω βίντεο, έχω εικόνες, έχω ήχους, τα έχω δώσει στην αστυνομία εδώ και τόσο καιρό, καλά, ναι. Ε, δεν ξέρω, αυτό θε να το σχολιάσει πω την τελευταία συνάντηση που είχαν κανονίσει ο Χαϊκάλη με τον Αποστολόπουλο δεν πήγε ο Αποστολόπουλο και από πού πήρε γραμμή ότι τηλέφωνε στη Μέννη. Εσύ, από πού λε να πούμε. Ναι. Τον πήρε τηλέφωνο ο Καμένος και του λέει, Έλα, ρε μεγάλη, έχουμε σκοπό να σε ξεμπροστιάσουμε. Μην έρθει, να πούμε. Είναι η αστυνομία μέσα στο σπίτι και σε περιμένει. Χάχα, <laughs> χάχα. <laughs> ε, Κοίταξε Είσαι, να λε. Μα δεν μπορώ να καταλάβω, να δεν μπορώ να το καταλάβω. Λέει, λέει ο Καμένο, ε, είπε στη συνέντευξη τύπου. Ότι πήγαμε λέει και ήρθαμε σε επαφή με τον τάδε αστυνομικό διοικητή, ξέρω εγώ τι ήταν αυτό, τον οποίο λέει τον εμπιστευόμαστε, και πήγαμε και στον εισαγγελέα και είπαμε, και έτσι να πούμε, βγήκε η εντολή από τον εισαγγελέα να πάνε στο σπίτι και να τη στήσουνε να πούμε οι άλλοι, και, και αυτά. Αλλά κοίταξε να δει τώρα. Όταν υπάρχουν και τίποτα μυστικέ υπηρεσίε από πίσω, γιατί μπορεί να παίζει και αυτό, έτσι. Mm. να είναι και τίποτα μυστικέ υπηρεσίε από πίσω. Γιατί μονάχο του να πούμε ο γκαβό. Ο ψηλός κυγκαβός δεν ξέρω αν έχει τη δυνατότητα να σκέφτεται τόσο βαθιά Αυτός δεν είναι που είπε το κεφάλι σου μαλάκα Α, μιλάς για τον κύριο με τα γυαλάκια Μπράβο Αυτό τον ψηλό Μπράβο ναι. Λοιπόν, αυτός δεν είπε το κεφάλι σου μαλάκα Δηλαδή, δεν θεωρεί τον εαυτό του έξυπνο να πούμε Θεωρεί ότι δεν, δεν μπορεί να αποστηθήσει αυτό που του έχουν γράψει να πει ρε παιδί μου mm. Και να του κόψει να κάνει τέτοια λοβιτούρα αυτός δεν του καθοδηγεί κάποιο από πίσω, να πούμε, δεν του είπαν να κάνει. Καλάξει μια σοβαρά πράγματα αυτά τώρα να παίρνουν βουλευτέ τηλέφωνο και να ζητάει τώρα ολόκληρο που οδηγού χώρα να ζητάει από βουλευτέ, γιατί υπόδηκε και αυτό η συνέτηση που έδωσα. Και υπόλοιπε αυτό, δεν είχαμε πει την άλλη φορά που είχε βγει ο άλλου, να πούμε, και πήρε τηλέφωνο και λέει, θα δει η τροικακώκα, που ήταν Υπουργό ε... ανεργίας να πούμε. Και παίρνει τηλέφωνο και λέει, έλα πρόεδρε, του λέει, θα αρθεί αύριο τροικα, τι να απο, δεν έχουμε ετοιμάσει τίποτα κτλ. Και, και του λέει αυτό. Στα τέσσερα. Και λέει, τι είπες, λέει στα τέσσερα. Θα σε εξηγήσει ο Γιάννης πώς γίνεται. Και εννοούσε το Γιάννη τον Βούρτσι. Δεν το θυμάσαι αυτό. Ναι, καλό, Βγήκε ο άλλος και το είπε στην τηλεόραση. Από να... γιατί δεν το ξανάδειξε βέβαια η τηλεόραση, εννοείται αυτό. Ναι, εντάξει. Τι, που, που, που, που, στα τέσσερα. Θα τα έχει πρόβλημα να πάρει τηλέφωνο τον άλλον και να... Τι λες τώρα. Που είπε για τον Πανακυναϊκάκια. Λες που λέει, από αυτού τους τρεις που θα σε στείλουν να τους γαμίσει, πες του Πανακυναϊκάκια. Και Έτρα, αυτό έχει λες. θέμα με το... είμαι ή, ή Δεν το καταλαβαίνω. Είναι Ολυμπιακάκια σλέγγα. Ναι, είναι Ολυμπιακάκια. Ναι. Γιατί εγώ και σκαλώνω τώρα σε αυτά με τα τηλέφωνα αυτά δεν τα καταλαβαίνω. Εγώ καταλαβαίνω τώρα με 'ελμπιακάκια' και ξέρει τέτοια πράγματα. Γενικότερα εγώ το μόνο που καταλαβαίνω, κύριε Μπαρδούζα, είναι ότι ο Ρωμανός είναι ψηφτωπανιστή. Αυτό καταλαβαίνω. Τώρα τι μου λένε για χρηματισμούς, δεν με Τι μου λέτε για. Για αυτά που το Σαμαρά που λέει, τους άλλους τρεις να το είσαι Καλά, αυτές οι κουμπέντες καταφθάνουν. Δεν μπορούν να εικοστούν από τον κύριο Πρωθυπουργό. Μιλάει ο Πρωθυπουργός έτσι. Κοίταξε, να σας πω κάτι τώρα. Αυτοί οι τύποι, να πούμε, θυμάσαι που είχαμε φέρει εδώ πέρα έναν σεξουαλόγο να πούμε. Και μας έλεγε ότι όλοι αυτοί έχουν ψυχολογικά προβλήματα, έχουν σεξουαλικό πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν. Κοίτα... Ναι. Κοίταξε, ναι. να δείξω τώρα. Αυτοί οι τύποι, επειδή δεν το κάνουν, ή αν το κάνουν, το κάνουν με, με τέτοιο τρόπο που δεν το ευχαριστεί ποτέ. Δεν έχουν συνέστημα μέσα του συζησόνα. Λοιπόν, mm. γι' αυτό και ασχολούνται και βλέπει πώ ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Τσακώνονται μέσα στο καφενείο τη Βουλή, δεν ξανονται για την πολιτική. Τσακώνονται γιατί ο ένα συνολιακό και άλλο είπα ένα φθηνά, κι ο άλλο είναι, είναι ξέρω εγώ τι είναι, και κάτι τέτοιο να πούμε. Σφάζουν είμαι στη Βουλή. Έχουν τέτοια θέματα. Στο καφενείο τη Βουλή, ξέρει που πάρω πρόβλημα έχουν που έχει σοβαρά πράγματα. Εγώ πέρα ασχολούσουν με τα οικονομικά με του πούσια οι άνθρωποι. Αχολούνται λένε... και με τα οικονομικά, πώ θα πάρουνε, πώ θα δώσουν. Μην χρωστάς τόσα θα σε δώσω τόσα θα σταφέρω φέρω σε χρυσό του λέει του Αλουνού. Θα τα αλλάξουμε μετά να τα πάρει σε χρυσό Τι λέει ράβδους, όχι λειτουργές εσύς σε ράβδους να πούμε σε τακάκια μικρά να πούμε κτλ. Τι να άκουσε, τι συνέδευση ναι, ναι, ναι, ναι, να πούμε κτλ. Αλλά αυτό δεν μπορώ να τα καταλάβω γιατί εμένα αυτό που με ενοχλεί Είναι εγώ έχω κολλήσει εκεί στο Ρωμανό. Τι το ψεύτο πάνε ναι επειδή ήμουν πούμε τώρα Δηλαδή καθόμαστε τώρα και ασχολούμαστε να πούμε... Ναι, κατά ο... θέλω μας, ο... Να μας παραπλανήσουν την προσοχή. Αυτό δεν είναι... Ένα να πέρα. μας αποσπάσει την προσοχή, να μας παραπλανήσουν ναι, και λοιπά, λέω, Γιατί πέρα λέει... Πέρα, πέρα, πέρα, πέρα. Ναι. Δηλαδή όλα αυτά που βλέπεις τώρα που γίνονται είναι για μας αποσπάσει την προσοχή. Δηλαδή... Ναι. Δηλαδή, κάτσερε που το είδαρε. Πού το είδαρε. Είδα, ναι. Δεν θυμάμαι, θα το θυμηθώ στην κουρία να πούμε. Ναι. Ναι. Το ότι έχουν περάσει στην Βουλή αυτό τον καιρό είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο το τι τροπολογίες, το τι ιστορίες κτλ. Είναι απίστευτο το τι κάνουνε. Αλλά αυτά δεν μας νοιάζουν. Κατάλαβες όλα αυτά είναι παραπλανητικά. Αυτό που βγαίνει και κάνει ο Χαϊκάλης είναι παραπλανητικό. Mm. Για να μην σκεφτούμε εμείς ότι θα βγει έξω να πούμε αυτό ο δολοφόνος με του Καλάσνικοφ και θα κυκλοφορεί ελεύθερος να πούμε. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Κατάλαβες. Και έγινε όλη αυτή η ιστορία τώρα εδώ πέρα για να μας τραβήξουν την προσοχή από το Ρωμανό, να μην σκεφτόμαστε το Ρωμανό να πούμε yeah. που θα βγει έξω με το καλάσνοι, να σκουτώνει τις γριούλες να πούμε και yeah. πάει στην τράπεζα να πάρει τη σύνταξη και επειδή θα γίνει τώρα όλα αυτά, ο Ρωμανός θα κάνει αυτά θα σταματήσουν και τα τιμή να βγάζουν τα άτιμα, να yeah. βγάζουν χρήματα και άμα κλείσουν την τράπεζα τι θα κάνουμε τι πες μου εσύ τι θα κάνουμε θα, ε, θα, θα ανοίξουμε δικές μας <laughs> Ξέρω εγώ τι να σου πω Είμαι <Διμιο> εγώ και με ρωτάσου Τον Μπλούμπερκ <Τι> Ξέρω τώρα, εσύ πάρτες Εσύ είσαι κάτι Καλά κάτι Ξέρες εκεί πάνω στο χωριό Κάντε κάτι πατέντες Εκεί με τα τρακτέρ Με τα έτσι, φτιάχνουν όλα Ε κάτι θα σκεφτείς τώρα το λένε εσύ Λοιπόν θα... <Τι> Κοίταξε τώρα <Τι> Θα αφιερώσουμε να πούμε Στον, στον, μέσο, στον μέσο Έλληνα <Τι> Θα του αφιερώσουμε Ένα ωραίο τραγουδάκι και. Θα επανέλθουμε. Συμφωνάς? Συμφωνάω. Συμφωνάω. Μη, ε, μη, μη, με κουρουδεύζα, yeah. αλλά σα στράψω μία. Yeah. Θα, θα πάω το Ρουμανό να σε ρίξουμε το καλάζνικο, κακουμύριν. Yeah. Πρόσεχε το νου σου yeah. yeah. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι και πάνε, ερχόμαι, Θα. Απ' το γιακά και να με σέρνει Και τία στο σπίτι μου που μου λέγα Για πλάκα, ρε τον μαλάκα Τα έβγαιναν απ' έξω. Οι φίλοι μου έλεγαν και μου λιώναν Ρε αν καλύτερα σου δεν μεθάκα, παλιό μαλτο Ατέλειδαν στην κλασικά. Βρεθώ, πάντοτε ακούω αυτή τη λέξη. Λε και στο κάρμα μου ασκεί ουράνια έλξη. Και αισθάνομαι σαν το ποντίκι με στη φάκα. Σαν τον μάνατζο. Γι' αυτό θα τη μου να πάω Στο μαύρο μου τώρα, Μα μελένθαρο Σαν άπο εγκός τράκα Παπά μαλά. Υπάρχει λοιπόν Σφυράκου, για πε. Λύθηκε το μυστήριο. Λοιπόν, λύθηκε το μυστήριο, τώρα του είδαμε να πούμε στο κουτί τη πανκόρα. Αυτό ήταν. Μα εγώ το έλεγα από την αρχή, δεν, δεν, γίνεται μα, δεν υπήρχε μάτι. περίπτωση. Τόση βρωμιά, δεν υπήρχε περίπτωση. Όχι, δεν υπήρχε στην Ελλάδα τέτοια πράγματα. Όχι. Αυτό λοιπόν, ήταν πέρα από κάθε φαντασία. Ήθελε, ήθελε αυτό ο Ακστολόπουλο που το λένε, ναι. αυτό που δούλευε για την Deutsche Bank, και για ποιον δούλευε τώρα αυτό. Για την άλλη δημοκρατία, για Παπανδρέο. Ναι, γενικώ. Λοιπόν, αυτό λοιπόν. Ήθελε να αποδείξει στον πάνω ναι. το λέει ξεσύνη να λέει, ναι. θέλω να αποδείξω στον πάνω ότι ο Χαϊκάλης ήταν ανέντιμος και αύστησε όλη αυτή την ιστορία ναι. για να αποδείξει ότι ο Χαϊκάλισε ήταν ανέτομο ε, ε, του πάνω. Δεν ήταν μια φορά για να το αποδείξει. Ήθελε πολλές φορές για να ε, το αποδείξει. Τρεις, αλλά τρίτη, εντάξει, λέει, και, είναι... όχι μόνο, και όχι μόνο γιατί να πούμε ότι στο τραπέζι που καθόταν και μιλούσε με τον Χαϊκάλη υπήρχαν και αντίμετρα δηλαδή είχαν στήσει από πριν ειδικό mm. μηχανισμό στο τραπέζι για να το παγιδεύσουν όχι για να mm. παγιδεύσουν το χαϊκάλι. Mm. οι άλλοι είχαν στήσει δηλαδή ο Αποστολόπουλος και οι άλλοι δικοί του είχαν στήσει εκεί πέρα mm. μηχανισμό ούτως ώστε να κόβει το σήμα από τα κινητά για να μην μπορεί ο άλλος να τον καταγράφει με κινητό του πιάνεις ναι mm. ναι mm. σωστό σωστό ε, μα αυτό είναι, άμα δεν θα Μα αυτός είναι εντυπωσιακός εγώ είναι αυτό το κατάλαβα. Ο Αποστολόπουλος, ε, εντυμότατος. Και τι έκανε τώρα, σου λέει... Σαν, σαν, το σαν να, το, να τον δοκιμάσω, να τον περάσω από δοκιμασίες, να δούμε τις αντοχές του. Πώς είναι ρε παιδί μου που λέει να πούμε η για τον Ιώβ, κατάλαβες. <χαι> Γιατί ρώταγα εγώ να πούμε στο σχολείο δεν ήξερα. εγώ, η Αφού ο Θεός θα ξέρει όλα mm. Όχι μάλλον λέω Γιατί ο Θεός Αφού εγώ ήταν τόσο καλός άνθρωπος Του έστειλε τόσα χνέρια να πούμε Και του έκανε χνέρια και τα λοιπά mm. Και μιλάει mm. Του δο, δοκίμαζε λέει, την πίστη του Και εγώ ως μαλάκας ρωτάω Και λέω αφού ο Θεός είναι παντογνώστης Και τα ξέρει όλα mm. Χρειάζεται να τον δοκιμάσει Και μιλάει κάτω μου λυθεί ρωτήσεις αυτές Κατάλαβες Σκέφτεσαι mm. Σκέφτηκες! Θα σηκόψω τον κόλο να πούμε! Ε, τι είπες! τίποτα. άλλαξα σχολείο και γλίτωσα τον κόλο μου. Θα με τον έκουβε αυτή να πούμε. Ναι. Ε, ναι, μα αυτά, μα εδώ πέρα... Περκεί που έρχεται η θέμα Σου λέει, κοίτα κύριε Μαρτουζα, Δεν χρειάζεται εσύ με τη γυναίκα σου εκεί πέρα την... πώς τη λένε. Ποια τη, τη γυναίκα μου τα λες την επίσημη εννοείς. Ε, τε, τε, τε, τε, ναι, τη, τη λελούδο να πούμε. Τη λελούδο, ναι. Τώρα το, το ξέχασα, άντε να πεις για τον το λελούδο, όνομα είναι το, το από τον λελούδο. Ίσα, ίσα Ρησίνε, άνθους να πούμε. Κατάλαψα, μα τι λέγανε, η Φλώρα θα ήταν καλύτερα να πούμε. Φλόρα, λελούδο, πώς το λένε να πούμε. Κέλος πάντων, σου λέει το κρατούς, εσύ κύριε Μπαρδούζα, με την λελούδο, χρειάζεται να σκέφτεστε. Κύριε Μπαρδούζα, χρειάζεται να σκέφτεστε. Εγώ σας λέω, ανοίξτε το μυαλό σα, ανοίξτε το. Να και, στα... και, σταμα... δει, και σταματήστε μια σκέφτη σκέφτεται. Δεν χρειάζεται και δεν δάλει για αυτό. Ανοίξε το, το μυαλό σα, δείτε να πούμε τηλεόραση εκεί πέρα, να τα κατά μέσα, δεν χρειάζεται μια σκέφτηση, τη σκέφται άλλη για σένα, καημένα ή να αισθάγει κάτω. Και εδώ πέρα ο κύριο Αποστολόπουλο τώρα σου είπε γιατί του έκανε άνθρωπο το έκανε πόσο, δηλαδή θησιάστηκε και μπήκε έβαλε το κυβέρνηση ναι. στον ουρμάκ, για δείτε. να αποδείξει τον πάνω ότι ο γαϊκάλης ήταν έλλειμου. Κατάλαβες; Και τώρα που δεν είναι ένα έλλειμμα και Α, τώρα, τώρα εντυπωσιάστηκε που τον... Εγώ εντυπωσιάστηκα. Ποιος εντυπωσιάστηκες. Όχι, λέω, ο Αποστελόπουλος τώρα που απέδειξε ότι ο Χαϊκάλης δεν είναι... Δεν το απέδειξε, θα το αποδείξει όμως. Γιατί δεν είναι... σε βίντεο τώρα σε εμάς, απ' το είπε ο κόσμος, ο λαός. Και έδωσε βίντεο στην πέρα Φυσικά η αστυνομία δεν έφυγε τα βίντεο να βγουν απ' έξω. Τα βίντεο, νοσυχώς, καμία. Τα βίντεο, τα βίντεο είναι... Τα βίντεο, ρε, τα βίντεο <χει> θα θέλεις, <χει> εσύ θα το λέει σωστά. Εγώ θα λέω τα βίντεο. <χει> εντάξει, <χει> εντάξει. Λοιπόν, τα βίντεο είναι μία ώρα και ένα τρένο, έτσι. Δεν είναι τώρα τώρα Τι 5 5-10 λεπτά, ε, όπως αυτό που κάλανε. Προσπαθεί, προσπαθεί, προσπαθεί, προσπαθεί να το ξεμπροστιάσει. Καταλάβει, προσπαθεί. <χει> ο άνθρωπος. Λοιπόν, άκουτα θα σε διαβάσω κάτι που μου άρεσε εδώ πέρα. Το έγραψε ο Μάριος ο Μαρινάκος, τον ξέρεις του Μάριου Μαρινάκο, έτσι. <χει> <χει> του, δικηγού, του δικηγόρου εκείνου που κάνει τον αγώνα που κάνει ο άνθρωπος χρόνια τώρα κατά των τραπεζών. Έχεις κάνει λοιπόν πριν μία ώρα μία ανάρτηση, την οποία και τη διαβάζω ως έχει. Οι μισοί βρίζουν το χαϊκάλης για αυτά που αποκάλυψε. Οι άλλοι μισοί θα τον έβριζαν εάν δεν τα αποκάλυπτε. Συμπέρασμα 1. Οι Έλληνες αγαπάνε τη Μούγκα». Συμπέρασμα 2. Η αλήθεια, η δικαιοσύνη, η διαφάνεια του εθνικού συμφέρον είναι έννοιες άγνωστες. Συμπέρασμα 3. Από τη στιγμή που αναμίχθηκε σε αυτή την πολιτική σκηνή, Ζητώντας την υποστήριξη ενός τόσο κομπλεξικού λαού, θα έπρεπε να περιμένει ότι δεν θα βγει αλόβιτος ο Χαϊκάλης. Συμπέρασμα 4. Για να βγει το βίντεο με τον Μπαλτάκο, προφανώς είχε δώσει την άδειά του ίδιου ο Σαμαράς. Γι' αυτό τότε δεν ανέφερε τίποτε περί παράνομου αποδεικτικού υλικού. Για το τωρινό βίντεο όμως δεν του ζητήθηκε άδεια. Άρα αυτό είναι παράνομο με εντολή Σαμαρά, έστω και αν ο κώδικας ποινικής δικονομίας προβλέπει ότι ακόμη και το παράνομο αποδικτικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν από τη χρήση του αποδεικνύεται η τέλεση κακουργήματος. Σαμαράς, Uber, Άλλες, για να το πω στην γλώσσα που καταλαβαίνουν η πολιτική μας. Και θα διαβάσω άλλο ένα μικρό κομματάκι από το φιλαράκο μας εδώ πέρα. Πού πήγε παιδιά, το να πούμε, το ψάχνω, το ψάχνω κάπου, α, το. Λοιπόν, λέει διάφορα πιο κάτω πάλι ο Μάριος Μαρινάκος, και λέει, κυρία Γκουτζαμάνη, ακούς, ή μήπως πρέπει προηγουμένως να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και τι εμαρουτιάζεται. Πάλι, πάλι, πάλι δεν, καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνεις, τι λέει ο Μάριος. Ε. Αυτά, τα, αυτά τα οποία έχουν ως συμπέρασμα ότι κάτι πρέπει να κάνω εγώ, ε, δεν τα καταλαβαίνω, ρε, τηλέφωνο. Ναι, δεν χρειάζεται να σημώ, γιατί το... δεν χρειάζεται εσύ να κάνεις γιατί... χρειάζε... τίποτα, ρε παιδί μου. Θα τα αναλάβουν όλα αυτοί. Έχουν περάσει μέσα σε αυτές τις ημέρες 81 ντροπολογίες να πούμε Μία για να γλιτώσει ο άλλος τα χρέη του Μία για να νομιμοποιήσει ο άλλος τα καταπατημένα Μία το ένα, μία το άλλο Ρουσφέτια, ιστορίες Βάλια. Ό, Βάλια. Ό, Βάλια. Ό,τι προλάβει ο κόλλος τους να πούμε Γίνεται χαμός γίνεται Και ξέρεις γιατί γίνονται όλα αυτά ε? Για να μην σκεφτείς να, να σε παραπλανήσουν ναι, Μη σκεφτείς για... εσύ ότι θα βγει ο Ρωμανός Είπαμε το που θα κλέψει τη γριουλά τι ναι. επαναλαμβάνω. Αυτή τη την, την Γεμεντή Γκριγούλα ένα, ένα τόσο νέο παιδί να κάθε, να φλέει κόσμο; Να Μα τη ε, τι Τι τι τώρα, τώρα; μέσα στην τράπεζα μπετέω, με το Να κλέψει την, την Αγία Τράπεζα; Αγία <laughs> <laughs> τράπεζα; Ναι. <laughs> <laughs> Κάτι πτέρες πώς είναι η Αγία Τράπεζα. Η Αγία τράπεζα <laughs> λοιπόν, της Ανεβαίνω σε ένα τετράγωνο τέτοιο, έχει ένα στενό τέτοιο, πραγματάκι, ένα επί ένα ούτε Μπαίνω εκεί μέσα σε και α... έχει, ένα, έχει ένα τετράγωνο κάτω που καταλαβαίνω ότι είναι ζυγαριά Μη ζυγίζει να πούμε Σοβαρά mm. Είναι ζυγαριά, δεν υπάρχει περίπτωση Το καταλαβαίνει, είσαι απλά στην καναπούς να σου πω ρε παιδί Και όχι όχι και κοιτάς να πούμε την κάμερα και πρέπει να κοιτάς εκεί Δηλαδή σε κάνουνε μέτρηση κανονικά την ήριδα του ματιού προφανώς και τέτοια του βρακολάστιχος υπέρνουνε Κανονικότατα όμως Λοιπόν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο ρε μεγάλε τώρα που το λέω αυτό Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο Και πολύ σωστά Πολύ σωστά να το επισημάνουμε Γιατί δεν μπορεί να πηγαίνει ο κάθε να πούμε Ένας βρουμήλος πιτσιρικάς να κλέβει να, ναι, την ναι. τράπεζα ναι. Γι' αυτό πολύ καλά κάνει η τράπεζα Και σε έχει εκεί πέρα Τι η γκάμερα, Και σε παίρνει βίντεο Και εσύ λέει βρουμιάρη πρόσεξε μην την Τράπεζα. Την καλή Αγία τράπεζα Κακουμίρι μου, θα πληρώνεις την τράπεζα μέχρι νεουτέρας, θα δώσει το σπίτι σου στην τράπεζα, θα δώσει του χωράφι θα δώσεις την καλλιέργεια, θα δώσεις τα πάντα, τη γυναίκα, στα παιδιά του βραϊκή, στον μπόλου, την πατρίδα σου, τα πάντα, στην τράπεζα και εκείνη θα φροντίσει για σένα. Οπότε, γιατί να σκεφτείς εσύ, δεν κατάλαβα. Αφού σκέφτεται άλλους για σένα. Μα γι' αυτό, κύριε Μπαρδού, δεν φτιάξαμε το σύστημα όπως πιάχτηκε. Α, εντωμεταξύ, εντωμεταξύ, δεν καταλαβαίνω να πούμε. Δεν του βλέπουν οι άλλοι ότι... Όλο αυτό με τον Ρωμανό έγινε για το Βραχιολάκη Δηλαδή ο Ρωμανός ήταν στο κόλπο για να πει το Βραχιολάκη ναι, για για, ναι. Γιατί, γιατί Πρόσεξε Τώρα που ξεσηκώνονται ε, όψιμα αυτοί οι τύποι να πούμε Όσοι ξεσηκώνονται με τον Ρωμανό ε, Δεν είχαν ξεσηκώθει για τις κάμερες Δεν του είχαν αντιληφθεί τότε ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει γεμίσει ο κόσμος κάμερες ναι. Από το μαγαζάκι που μπαίνει να ψωνείς το ψιλικατζίδικο Μέχρι δεν ξέρω το γ γκολο... Τη τους να πούμε, μόνο στο τρακτεράκι δεν με έχουν βάλει να πούμε τέτοιο. Σίγουρος. Είπε τίποτα. <laughs> <laughs> Κοίταξε, άμα πάρω γερμανικό τρακτέρ, <laughs> <laughs> δεν υπάρχει περίπτωση, θα κάθουμε στο, θα βάζω τον πόλεμο στο κουτάκι και πέρα. Έχω και θα με συγείζει, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν κάτι τρακέρα ναι, και δεν έγινε τι ποληγέ. Τι να πω, το είπα, ε, το είπα. Το θέμα είναι όμως ότι εγώ, εγώ αυτό δεν τα καταλαβαίνω. Εγώ το μόνο που καταλαβαίνω που είναι αυτό για το Ρωμαυτό, πρέπει να μέίνει μέσα και δεν πρέπει να σκουζάσει. Γιατί να σπουδάσει, για να πάρει το όπλο και να κοιμητά τις γρήγορες όπως πεις Τι να σπουδάσει εκεί μέσα νομώς, αυτός... Ως ναι, ναι, ναι, να μπει μέσα από τη διακίνητριας τάπεζα. Νόμος να πει να σπουδάσει... Δεν το ίδιο. Αρκεί το... να Δεν... είναι το ίδιο. Δεν το ίδιο. Αυτός η λέω. Δεν. Δηλαδή, έμπει στη φυλακή, έμπει και στη φυλακή, έμπει και στη φυλακή, έμπει και στη φυλακή, έμπει και θα σπουδάσουμε, συμπληρώνουμε εμείς, να πούμε. Δεν κατάλαβα. Κατάλαβες. Εκεί μέσα να... Μέσα, να... μέσα να πούμε. Εδώ πέρα υπάρχει ένα σύστημα ηθικό τριγύρο που βλέπει ότι ακολουθεί το νόμο και τα λοιπά. Δηλαδή, να σε πω περιπτώσεις όπου ακολουθήθηκε ο νόμος κατά γράμμα. Έτσι, κατά γράμμα ο νόμος. Όπως για παράδειγμα, να σε πω τώρα... Ε, π, τι να σε πω τώρα. τη λίστα Λαγκάρ δεν τηρήθηκε ο, ναι, ναι. ο, τη ο νόμος. Στην υπόθεση Ενέργα Κιχηλάς Πάουερ που πήραν τα ληφτά του Κοσμάκη και ο άλλους γλέτε και στην οίκον του καλοκαίρι δεν τηρήθηκε ο νόμος. Στην υπόθεση Ζήμερ δεν τηρήθηκε ο νόμος. Μήπως... Στο πόδι δεν έσχιζες στον βουλευτό δεν τηρήθηκε ο νόμος. Μήπως στα όλα αυτά που πουλές τώρα με την πρώτη να πούμε πήγε το ένα και το άλλο, τα εξοπλιστικά τα υποβρύχια, δεν τηρήθηκε ο νόμος. Την πήγε μέσα στον Τσοχατζόπουλος. Την πήγε μέσα στους Τσοχατζόπουλος. Τι θες λες, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Τι, επειδή έχει ζωή χαριστά μέσα στη φυλακή. Τι, τι σχέση έχει αυτό τώρα. Δεν έχει καμία σχέση. Α, νομίζω ότι έχει σχέση. Αμήγεις, λοιπόν, τι, τι, τι, τι μιλές τώρα να πούμε. Τι μιλές. Πρόσεξε, πρόσεξε, λέει εδώ πέρα. Λέει εδώ πέρα ναι. υπάρχει ένα νόμος, ναι. γιατί υπάρχουν νόμοι κύριε. Ναι. Υπάρχουν νόμοι που δεν Όχι όλοι. Ο... Αυτοί, που αυτοί που πρέπει να τηρούνται πρέπει ο... να τηρούνται έτσι. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ο νόμος 4141 του 2013 Άρθρο 31 παράγραφος 4. Επαναλαμβάνω για όποιον θέλει να ανατρέξει στο νόμο να το διαβάσει. Γιατί υπάρχει νόμος, κύριε. Ναι. Νόμος 4141 4.141 δηλαδή κάθετος 2013, άρθρο 31, παράγραφος 4, ο οποίος ορίζει και λέει «Οι πρώην νυν και οι μηλοντικά νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιριών αποκρατικοποίησης απολαμβάνουν αναστολή της ποιικής δίωξης, δίωξης μέχρι την ολοκλήρωση της αποκρατο... αποκρατικοποίησης της εταιρείας οπότε κέρετε το αξιόπινο των πράξεων». Δεν είναι ωραίος νόμος αυτός. Δηλαδή, δηλαδή ρε παιδί μου ναι. κοίταξε να δεις στον οργανισμό Ναι. έτσι στον οργανισμό υποδρομιών τον παλιό τον αυτή η εκεί πέρα η νόμιμη εκπρόσωποι του, του οργανισμού αυτού για τους υποδρόμους ο οποίος αποκρατικοποιείται με βάση αυτό το νόμο mm. απαλλάχθηκαν για τις εργοδοτικές και εργατικές εισφορές προς το ΊΚΑ ύψους 1,6 εκατομμυρίων ευρών Δηλαδή τώρα πιζινά ξινά στα φύλλα, του λέει ο νόμος. Του λέει ο νόμος καθαρά. Έρετε αυτό, το αξιόπινο των πράξεων. Δεν το είναι αυτό. ωραίος νόμος αυτό, αυτός. άκουλα δεις, ε, ε. δεις μπαρδούζα. Τα πράγματα πώς έχουν, πώς έχουν εδώ πέρα. Δεν καταλαβαίνουν τι μου λες. Αλλά αυτό το ο ψευτεπαναστάτης. Αυτός ο ψευτε... Τι θα γίνει με τον το Θα βγαίνει έξω και θα πηγαίνει για μάθημα. Αυτό σου λέω σου λέω, υπάρχουν οι καλοί νόμοι. Ως, σε διάβασα έναν τώρα, δεν σε διάβασα. Έναν τους καλύτερους νόμους, να πούμε, σε διάβασα. Έτσι. Λοιπόν, και δεν μπορεί να έχεις τέτοιους νόμους και να έχεις και τον άλλο τον πολονόμο που θα λέει ότι μπορεί να βγει να πάει να σπουδάσει. Παπάει του Καλάσνικοφ να πας κουτά του δάσκαλό του, να πούμε στο σχολείο, να σκουτώσει τις μαθητές του. Γιατί αυτός, ο παππούς του ήταν εγκληματίας, καταλαβές. Τους ο παππούς του ήταν ευραίος φυσικά και η μάνα του ευραία να πούμε και τα λοιπά καταλαβες mm. πού πας mm. εσύ να σπουδάσεις mm. να πούμε έλα, τι έλα. Αμάτις, να μάτεις να χρησιμοποιείς του καλάς πάνω σημαντητές να κάνεις κοποβουλή μπακλεψε την τράπεζα mm. την Αγία <σχει> βοήθειά μας ε, και, και τέλος πάντων ε, εκεί πέρα που βγαίνει αυτός ο κύριος Χαϊκάλης και τέλο πάντων λέει αυτά τα τα παράξενα τα οποία επίσης δεν καταλαβαίνω. Κοίταξε, μπορεί να βγαίνει ο Χαϊκάλης. Βγαίνει τώρα, τώρα κόσμος ο κύριος Γεωργιάδης. Σοβαρός άνθρωπος, σοβαρός άνθρωπος ο κύριος yeah. Γεωργιάδης. <συσκά>... Και, είναι... yeah. και υποστηρίζει και τον νόμο. Yeah. Όχι όλους είπαμε. Αυτός που πρέπει. Τους νόμους που πρέπει να υποστηρίξει. Διότι είναι άνθρωπος, λογικός και σεξ μασίνη. Ναι, εντάξει, να το πούμε γι αυτό. Με... Αυτός είναι ενεργητικός μπουμπούκος. Λοιπόν, <laughs> για πες λοιπόν, ναι, ε... ο κύριος Άδωνης. Ναι, ε, αυτά τα άτομα τέλος πάντων, τα οποία βλέπουν, τέλος πάντων, τους κατηγορούν εκεί πέρα με, μια, με ένα πταίσμα να το χαρακτηρίσουμε αυτό. Ποιο είναι το πιο, για ποιο λες τώρα, ε, για το, την απόπειρα χρηματισμού. Πταίσμα ε... ούτε, ούτε καν. Ούτε καν ποιο, δηλαδή. Είναι, είναι σαν να περνά από στόπι, μπορείς να κοιτάει ούτε. Εντάξει στόπ, όχι, ναι, όχι ναι, γιατί το Stop είναι σοβαρή η παράβαση ναι, να πούμε τώρα. Ναι, ναι, να προσπαθήσεις ναι. να δωροδοκίσει τον άλλον. Ε, Τι από περίπτερο. Ε, μην μιλά για κλειψιές από περίπτερο δεν δε μας συμφέρει να πούμε. Ε, γιατί θα αρχίσουν οι αναρχικοί να κάνουν παρκούρ στα εξάρχεια να πούμε. Ναι, άστο, Θα αρχίσουν να πετάνε με τις μπέρτες. Πιστεύω ότι μέχρι στιγμής αυτά τα οποία... Που, μέχρι τώρα τα, τα οποία λέει ο ποινικός το ήταν το, το, το λιγότερο. Αυτό είναι ο πραγματικός. Εδώ πέρα ο κύριος Πρωθυπουργός. Ο κύριος. Τι έκανε ο κύριος Πρωθυπουργός. Έκανε μήνυση. Έκανε μήνυση. Μπράβο. Επομένως αυτό δεν ήταν. Μπράβο. Να... Να τώρα... Συγχαρητήρια και πάλι μπράβο του παλικάρι να πούμε Μελίσθηκε. που το να πει να κάνει μήνυση. Τι έννοιες αυτό το παν. Δεν έχει γνώμη. Έχει. Δεν έχει ο Αντώνης γνώμη. Φυσικά και έχει τη γνώμη που του λένε να έχει. Εννοείται. Ναι, ναι. Εννοείται ναι, ε, τώρα εγώ, ε, Γιατί ναι. κέταξε να σου πω κάτι είναι ηθικό στοιχείο να πούμε ο Αντώνης ναι. Ο Αντώνης είναι ηθικό στοιχείο και το παιδί του ακόμα πιο ηθικό Αν είναι με το σκηνικό που γράφανε Διότι Αντεγραφέ. πάει άλλη μαλακισμένη να πούμε καθηγήτρια Το πιάνει να αντιγράφει Και τι κάτω κάνεις νούμερο Μάρι το παιδί να πούμε τι Και καλά κάνε και την απολύσανε <Τσο> και και πήρε τρία βραβεία το παιδί. Με, με το απολυτήριο μαζί πήρε και τρία βραβεία. Και του χρυσόφινε κάτω έχουν σκάτα πήρε. Κατάλαβες. Είναι, είναι... Μια ηθική οικογένεια η οποία έχει γνώμη τη γνώμη που τους έχουν πει να έχουν. Αυτό είναι παιδί που μελετάει και διαβάζει. Τι είναι αυτό με τα όπλα. Ακόμη και την ώρα του διαγωνίσματος έχει το βιβλίο δίπλα. Ξε, ξεστραβώνεται. <Τι> Ενώ τα άλλα τα μαλακισμένα βάζουν την κόλα εκεί <Τι> και, <Τι> και προσπαθούν να θυμηθούν. Τι ρε, αυτά. ίσως σοβαρός, από τα γράφει το βιβλίο ρε Και βλέπεις το παιδί και την ώρα του διαγωνισμού να άλλη, το διαβάζει. Άλλη... Και άλλη πάει και η το καταγέλλει, του μηδενίζει την κόλα. Τι... Αλλά ευτυχώς το σύστημα ευτυχώς το σύστημα δούλεψε. Μ. Δούλεψε δούλεψε και φέρθηκε ηθικά και τίμια. Όχι σαν το άλλο το κολόπεδο που θέλει να σπουδάσει από τη φυλακή. Ενώ, αν ήταν στο κουλέγιο Αθηνών... Να γιατί, αυτός γιατί να σου πω κάτι, η οικογένειά ναι. του για να καλός ο φράγκα να πούμε. Τι. Είναι από πλούσια οικογένεια. Ναι, ναι. Γιατί δεν πας κύριε να σπουδάσεις ναι, ναι. όπως όλοι οι άνθρωποι... Όλοι όλοι, πλούσοι, όλοι καλοί άνθρωποι... Ή οι πλούσιοι αυτοί που είπες, καλοί ναι. άνθρωποι όλοι... Στα βόρεια προάστια και στο κολέγιο Αθηνών. Ναι. Πού είναι κα... και του θείο σου, που είναι εκεί πέρα διευθυντής του θείο σου... Όχι του Ρωμανού, του αλήτη αυτούν, του αλουνού λέω. Ah, ναι. Του ίδιου του Σαμαρά έτσι. Yeah. Ο θείος <σχελίδι> του να πούμε, το, το μαγαζίνητικό του να πούμε. Λοιπόν, πήγαινε εκεί πέρα να κάνεις και φιλίες με το γιο του Αντωνάκη, μηθαύριο, να βρεις μια δουλειά κι εσύ, να κλείσεις μια μπίζνα. Ξέρουμε <σχελίδι> ανθρώπους, έχουμε γνωστούς. Στη Siemens, στη Mizenz, που θέλεις, όπου θέλεις, στη Lufthansa. Όχι στη Lufthansa, τι, πώς λέγανε εδώ πέρα που είχε το αεροδρόμιο και με το δημόσιο, του <σχελί> Εντάξει τώρα τι, για κάθε εκατομυριακιά, εδώ πέρα σου λέει άλλες 700 χιλιάδικα, πάρτα. Κοίταξε για να επιστρέψουμε στον Άδωνη πάντως, ναι, ε... είπε κάτι πολύ σωστο, είπε όσοι ψήφισαν Ανέλ να αναλογιστούν τις ευθύνες τους. Έχεις ευθύνη να πούμε. Ψωνίζεις. Ψηφίζεις Ανέλ. ψήφισε τον Άδωνη. Εν <Δεύλαια> ε, ε, το μεταξύ ρε, ρε, ένα βιβλίο δώρο ρε ο να μην έχει κάνει ρε, πρέπει να είναι πολύ μπαταξί αυτός ε... ε τσιγκούνις να, πώς το λένε. <συγκώδη> <συγκώδη> ε, ξέρω, τ' άβλη διαφημίζει. Ναι, δεν ξέρω, αυτό είναι με βιβλίο. Του λιγουρεύεσαι! <συγκώδη> Του λιγουρεύεσαι! <συγκώδη> Πάτο! Τσάμπα! Μόνο 90 ευρώ! Κάτι τέτοιο πρέπει να λέει, ε... τον είδες, ε, δεν κάνει παραχωρήσεις, να πει Μάγκης, κοιτάξτε να δείτε, εγώ τώρα στη Βουλή μέσα καθαρίζω ένα τουλάχιστον. Φανερά το, το μήνα, φανερά. Οι 7 χωρίς τις επιτροπές, χωρίς τις υπερορίες, χωρίς τα τέτοια, έτσι. Ά, αυτέ, Έστω. Και για να πει, παιδιά, be, κοιτάξτε δε να δείτε, επειδή θέλω να προωθήσω το βιβλίο, να μορφωθούν οι Ελληνίοι. Όπως είπε, αυτά τα 7 τα βγάζει για να μην λαβώνετε. Ναι. Αυτά δε, τα 7 είναι δε... για να μην λαβώνετε. Κοίταξε. Όταν λες τη λέξη λάδωμα, δίπλα στη λέξη Γεωργιάδης, τα πλένεις στο στόμα σου. Δεν μπορείς να τις λες αυτές τις δύο λέξεις μαζί. Και γενικά, πολιτικό σύστημα και χρηματισμός είναι δύο έννοιες αλληλοσυγκρουόμενες. Άλλοι mm. Δεν μπορείς να τις βάζεις μαζί πακέτο. Ε, Κατάλαβες. Που μιλάς, που ήταν στους ανέλ. Τι είπε ο άνθρωπος. Είπε. Τι ο 20% ψήφισε του εαυτού του. Ναι, ναι. το άλλο 20% το άφησες το άφησε στον Τσίπουράδικο και πίνει Τσίπουρα, με yeah, πού. Yeah. Αυτός, αυτός είναι αυτός... αυτός. Να αρτήσουμε τώρα που στο κύριο θέμα. Αυτός ο άνθρωπος, πώς τον, πώς τον βλέπεις εσύ δηλαδή τώρα. Ε, δηλαδή... Προσπάθω να μην τον βλέπω yeah, να σου πω. Δηλαδή τώρα, τώρα εσύ τον Μπαρδούζα λες. Αυτός ο άνθρωπος είναι διχασμένη προσωπικότητα. Έχει ένα 20% και άλλο Όχι, δηλαδή. εγώ τον βλέπω και, και χωρίστε... εδώ στο μέτωπο γράφει. Είναι ηθικός. Έλα, Τίνιος από κάτω με πιο μικρά γράμματα. Ναι, ναι. Φυγκοβολάει. Δηλαδή γύρω του βλέπω ένα φωτοστέφανο. Ά, Άγιος άνθρωπος. Σαν τον Απαστολόπουλο που θέλει να αποδείξει ότι ο Χαϊκάλης είναι ανέτοιμος. Εγώ, εγώ θα σου πω κάτι τώρα γιατί θα αρχίσουμε να συγκινούμε. Εγώ συγκινούμε, εγώ Συμ... συγκινούμε. Λάθος καντής ο συγκινούμε. Συγκινού... Συγκινούσε μ... αλλά τουνούσε ο Ρεμάλι, με ενδιάψε πάνω στο μικρόφωνο και σκουριάσε τη σκουτός ε, από... σου. Μα είναι τώρα στο βράδυ, πρέπει να πάμε. Μη... Θα βάλω το ρουμανόν να συρρήξει με το καλάσνικο. Είναι... Πρόσεχε. Τόσο καλοί, <laughs> τόσο... <laughs> καλοί άνθρωποι αυτοί είναι. Τι θες, αγωνίζονται για μας. Λυσσί, του κάνουν για τη δημοκρατία, του λένε. Και, και, θα σου, και θα σου πω και κάτι. Και λένε, αυτά που κάνει, που κάνει ο, ο Χαϊκάλης και η Ανέλ, λυγόνε τη δημοκρατίας λέει. Και για τα δύο συνάρια. Και θα σου πω δω και τα δύο σενάρια. Και α αποθέσουμε ότι ο αποστολόγιο προδάλει σε ένα λάβρο στο παίκτη. Ναι. Γιατί το κάνει, κύριε Παρνδούσα για να σώσει στη χώρα το έκανε. Α, γιατί το έκανε, γιατί για να βγει δημοκρατίας, να δεν δεν η πρώτη τη δημοκρατία Αυτός δεν υπάρχει χώρα στην οποία έχει ανάγκη, αυτό δουλεύει στην ΔΕΗπαν. Αυτό δεν έχει ανάγκη, δεν δουλεύει στην Τόξηπα. Θα μπορούσε να μείνει εκεί πέρα. Κύρφε ο άνθρωπο σαν την Dolitziban ναι. και ήρθε εδώ να σώσει στη χώρα. Σα στη Λάσποιη. Και σύζυτηζη στη λάσπη. που λέει έγινε που έμεινα παρτένα για τα 12 παιδιά μου. <Γυκλή> ένα τέτοιο πράγμα να πούμε Ήδες. Να σου το... πω Κανα τραγουδάκι έχουμε να παίξουμε να έχουμε πέσει τον κόσμο εδώ πέρα και Τι τώρα η μουσική Ας το βάλω εγώ Ας πάρουν το βρωμόγελος από εκεί να πούμε Θα βάλω εγώ μια κομματάρα τώρα Λοιπόν Τι είναι αυτό ρε. Τι, τι, τι, τι λέει του μέγεθος ντι Τι είναι αυτά. Αυτό είναι ενός Αυτό είναι ένα τραγούδι του τσίπρα. Λοιπόν κοίταξε. Εγώ θα βάλω αυτό εδώ πέρα τον active member ναι. και βέβαια Μιλά, μιλάει ουσιαστικά για όλους αυτούς τους τίμιους εργατικούς σωτήρες του έθνους δημοκράτες πατριώτες και για όλους αυτούς θα βάλουμε αυτό το τραγουδάκι του Νάκτι Νεμέμπερε ναι, εντάξει ναι, συμφωνάς ναι. πάμε, πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν Σαν η Σαν Και η τα Και η Σαν Και η Σαν Και η Σαν Και Βιβλία, αν τα βρουν θα μας λάβανε χτυπάνε κι από το μισά ανοιχτό παράθυρο κοιτάνε και ρωτάνε που να'ναι αυτή η παράξενη σκιά που κυνηγάνε Πρώτη μου σύντομη διήγηση απ' τα χρόνια της σιωπής Με τσιλιά δώρο τον αχέρα στα ελεμί της σκεπής Τα καρακόλια μαζεμένα στη γωνία με φακούς και λωστούς Η νύχτα θα ρεβόσουν, η μέρα έχει κυφτού στους κυνηγούς Των πεπιθύσεων, της μπασκήνιας, των μεδέπιταγων κυβερνήσεων Λοιπόν θυμάμαι το βλέμμα προς την πόρτα του παππού μου Κι εγώ να κάνω πώς κοιμάμαι να έχω και το νου μου από δίπλα Η φασαρία κάποι πριν εκεί και τραγουδάγανε, Βρήκαν και κάτι βιβλία και τους μαζέψανε Ίσως να βρήκαν τη σκήγα που γυρεύανε Για σίγουρα όμως χτύπησαν κύπλα Και σε μας ρίξαν φως από τις γκρίες Ένας φουκαράς που είχε ένα φινικα φλαμπέ Πάνω στην αγκράφα έσπρωξε την πόρτα Μεγάλη καφα Γυρνάνε Έξω από την πόρτα μας Στις μπατσί τριγυρνάνε μας ζητάνε, λύσανε. Κρύψα βιβλία αν τα βρουν, θα μας τραβάνε. Χτυπάνε και από το μισά νυχτό παραθυρό. Κοιτάνε και ρωτάνε. Η παράξενη σχήρα που γενικά Φάτες εικόνες βγειώνεις κατά τα καράκολια Δημοκρατές οι αρπαγές και χημικά τα βόλια Νολογισμοί, αθωρισμοί και Κάμερες πασχίζουν για του κράτους στη τιμή Όμως τώρα τραγουδάμε όλοι ανενόχλητοι Χωρίς τα εξυπώλυτη ρε και οι απόλυτοι Μας την πέφτουν στο φρέγκα στην τρεχάλα Λίγο μπουτρούμε και digital κρεμάν το κάθε μέρος είχε το ρουφιάνο του Τώρα παπού καθένας έχει ένα μπάτσο πάνω του Κι αν όλα είναι βασινό μου δωρεάν Η είσοδος στο σπίτι του τρόμου Πότε θα κάνει ξαστέρια πότε θα η ποτέ Ως καγμένος τους φρουρός θα πυροβολήσει Παίρνει εδίκηση ο φασίστας ο ευνούχος Τώρα ο μπάτσος είναι γειτονάς μας κι αριστούχος <χτύπανε> Για τα γίνε στο σάτνο να μας τιμάνε και όπως νάνε βάλανε για να αξορκίσουνε το φόβο τους και λάνε Πέτάνε. τα χημικά που έχουνε λύξει μας καιρό μας μεθάνε, ρουβγιάνε Μόνοι τους φτιάξαν τη σκήγα που κυνηγάνε Λοιπόν Σπυράκο που λες, έξω από την πόρτα μας περνάνε και τι λέγαμε, ε, λέγαμε, το και τα... λέγαμε τι είπε ο, ο, ο Άδωνης, κύριε. είδαμε το τέτοιο του Αδόνιδος, ναι. πως τον λένε, Σπύρο τον λένε, είναι συνονόματος, ε, ε. συγγνώμη Σπύρο μου, συγγνώμη, ε, δέχι, δέχι, δέχι. να μου πεις δε φτές εσύ, <laughs> <laughs> λοιπόν, λοιπόν και, α, α, τι άλλο είπε ο Άδωνης, είπε, Πληροφορώ τον κύριο Λαζόπουλο πως αυτό που έκανε είναι κακούργημα με 20 χρόνια φυλακή. Ας το καλέσα. Ναι, αυτό που ο, Λαζόπουλος καθώς... τσαντήρι, άκου, άκου, άκου, ο Λαζόπουλος στο Τσαντήρι, άκουγα Ο Λαζόπουλος το τσαντίρι κάνει προπαγάνδα για δύο ώρες υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόσωπο που έχει κάνει αυτή την πράξη είναι το δεξί χέρι του πάνω καμένου. Ο Αποστολόπουλος του δεξίχε του Πάνου Καμέν, κατάλαβες. Όχι μόνο το δεξίχε του Πάνου Καμέν. <στολίγμα> και του αριστερό του Σαμαρά και του μεσαίου του, του, Παπανδρέου. του Παπανδρέου και, και του τη συμμαζεύεται. Και ναι, καλός, καλός άνθρωπος, καλός τίμιος. Και σε μια τραπέζα του Κετάλλη. Άσε που έχει διδέψει τώρα, δεν θα κάνουμε τώρα Να Μιλάμε για άνθρωπο που βλέπετε ως πολύ έτσι. Λοιπόν, πρόσεξε <στολίγμα> τώρα. <στολίγμα> και και... <στολίγμα> μίλησε και η Ντόρα. <στολίγμα> Η Μπακουγιάννη του Δράκουλα η κόρη. Λοιπόν, άκου τη είδε. Αϊδία <laughs> και οργή υποστήριξε η τώρα Μπακουγιάννη ότι τι προκάλεσαν οι χθεσινέ εξελίξει, αναφερόμενοι στι καταγγελίε Χαϊκάλη, τονίζοντα ότι η δικαιοσύνη και οι θεσμοί πρέπει να κάνουν τη δουλειά του ταχύτερο το δυνατό. <laughs> αν υπάρχει ψήγμα αλήθεια σε αυτά τα οποία ισχυρίζεται ο Χαϊκάλη, <laughs> Αν υπάρχει ψήγμα <laughs> αλήθεια, <laughs> δηλαδή Κοίταξε, μπορεί να υπάρχει αλήθεια ψήμα. Ναι. Ναι. ναι, αν υπάρχει. Θα πρέπει να δημιουργηθούν οι υπεύθυνοι με ιδιώνυμο. Πρόσθεσε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή ποιος την ψήφισε. Φτέλος πάντων. Η... Εάν όμως ναι, αποκαλυφθεί εγώ. άλλη μια ιστορία Κωνσταντόπουλου κουμπαρά. Mm -hmm. ήταν, ήταν αυτό που ισχυριζόνσαντε κάποιοι να πούμε. Ότι υπάρχει κουμπαράς και ότι κάποιοι χρηματίζονται. Άκουρε, υπούστητε, τι λένε να πούμε. Μα τέτοια πάνω, εγώ δεν μπορώ να, να αυτό το Τότε επίση θα πρέπει να βρεθεί τιμωρία για εκείνους που σπέρνουν τέτοιου είδους ειδήσεις οι οποίες προκαλούν αηδία στον ελληνικό λαό. Αυτά, ναι. αυτά είναι που προκαλούν ιδέα στον ελληνικό λαό. Προκαλούν αηδία αυτά. Τώρα, κάτι, κάτι έμφυα και κάτι χαράτσια και κάτι τέτοια... Κοίταξε, Στηνικά, εμείς, Όχι, τώρα αυτό που κάνεις είναι ισχρή προπαγάνδα. Ισχρή. ισχρή προπαγάνδα. Γιατί λες. Φέρ του Όχι, γιατί λε χαράτσια και έμφυα. Τελείωσε του χαράτσια. Τι το αναφέρεις. Το πλήρωσε τελείωσε, πάει. Τώρα είναι, έμφια. Τώρα είναι ο Τώρα είναι Α, είναι άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Τι τα μπερδεύεις και τα και τα δύο μαζί, να δημιουργήσεις εντυπώσεις, κάνεις ισχυρή προπαγάδα. Πρέπει να τιμωρηθείς με 20 χρόνια κάθε, είναι κακούργη, να που μη τον όλυθρο και τον πανικό και σπαίρνεις και θα θερίσεις θύλες, <laughs> <laughs> που σπαίρνεις... Ανέμους. Ανέμους. Ναι. Και... Μια και διαβάζεις, διαβάζεις και τι είπε ο κύριος Αποστολόπουλος. Ο κύριος Αποστολόπουλος, κύριες φυσικά, γιατί... Τι... Ο κύριος, γιατί παγώ τίποτα. Α, όχι, απλώς... Ο, ότι... ο κύριος... Λοιπόν, ε, σύμφωνα με πληροφορίες πάντως ο Αποστολόπουλος δεν μένεται να πάρει προθεσμία. Για να σκεφτεί αυτό που είπε, το σωστό, το τίμιο που έκανε, ότι ήθελε να παγιδεύσει, του κοίταει! Να το κάνεις όνειρος αυτό τώρα, παιδιά. Έτσι, να το κάνει, λοιπόν. Ναι. Ε, ο Αποστολόπουλος όπως κατήγγειλε χθες ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, λέει, πάνω στους είναι ο άνθρωπος που φέρνει την αντοπλησία κτλ. Σύμφωνα με το Χαϊκάλι, μάλιστα, ο Αποστολόπουλος αργά το απόγευμα της Παρασκευής εξέδωσε ανακοίνωση όπου ανέβρεπε πως πρόκειται για θεατρικό αστυνομικό σενάριο με πρωταγωνιστή έναν έβυρο κωμικό ηθοποιό και σκηνοθέτη έναν μανιώδη « showman» πολιτικό αρχηγό. Μάλιστα, η ανακοίνωση του Αποστολόπουλου καταλήγει « είμαι στην άμεση διάθεση της δικαιοσύνης για την αποκατάσταση της αλήθειας και Όλα της πραγματικότητας Όλα ορίς μοντάς σειραφές και μηχανογραφίες. Αυτά τα είχε πει πριν να κυκλοφορήσει το βίντεο. Μόλις κυκλοφόρησε το βίντεο τότε είπε πραγματικά τι συνέβη. Ότι πήγε αυτός να παγιδεύσει το Χαϊκάλη να αποδείξει στον πάνω ότι ο Χαϊκάλης είναι ανέτοιμος. Αυτά γιατί δεν τα είχε πει δύο εβδομάδες τώρα. Γιατί ήθελα να τον παγιδεύσει. Όχι από τη στιγμή που έμαθε αυτός. Γιατί αυτός το έμαθε. Ότι τα ότι τα βίντεο βρίσκονται στην Ευαγγελία. Ε... Όχι, δεν νομίζω ότι το έμαθε αυτός, το, το έμαθε μάλλον ε, την ημέρα εκείνη που πήρε τηλέφωνο του Χαϊκάλη και του λέει άσε δεν θα έρθω ε, Αυτό σου λέω, αυτό έγινε πριν δύο εβδομάδες Πριν δύο εβδομάδες έγινε αυτό Αυτό δεν έγινε πριν δύο εβδομάδες, αφού τα βίντεο πήγανε και πήγανε στη σαγγελία εκείνη Εσύ θα λες τα βίντεο, εγώ θα λέω τα βίντεα, πάμε παρακάτω Αυτό είναι βίντεα γιατί, δεν, ξέρει, γιατί είναι βίντεο. Για γιατί δεν πήγαν γιατί μαζί. Πήγαμε άλλο, πήγε ηχο, άλλο πήγε εικόνα, άλλο πήγε το ένα, άλλο πήγε το άλλο. Είναι ξένε λέξει, Ρεχαμένη, και τι ξένε λέξει βάζουμε στο πληθυντικό. Γι' αυτό συλλέγω να πούμε. Α. Δεν λέμε τα στιλά. Ναι, όντως είναι δίκαιο. Καταλαβαίνετε. <laughs> είναι από εγώ δίκαιο. Η, η γλώσσα έχει δίκαιο. Λοιπόν, έχει δίκαιο η γλώσσα. Το με, το, με, το, με, τώρα με έκανε, <laughs> τώρα στην αφορέσκεια. Τέλο πάντων, έχουμε και πολύ λυθιότερα να ασχοληθούμε. Κοίταξε, <laughs> <laughs> <laughs> έχουμε, έχουμε πολύ πιο σοβαρά πράγματα να ασχοληθούμε. Ε, ε, ναι. ε, ε, λοιπόν, <laughs> δηλαδή, τα καταστήματα, να πούμε. Τις Κυριακές ανοίγουνες έτσι από εδώ και πέρα. Δεν θα ανοίγουνες. Ανοίγουν. Αυτό είναι σοβαρό θέμα γιατί θέλω να πάω να ψωνήσως Κυριακή. <laughs> ναι. Και, και να σας πω κάτι. Τι ναι. τρεις η ώρα του τα ξυζημιρώματα... Τέσσερις η ώρα... Άμα θέλω να πάω να ψωνήσως... Άμα θέλω να, να ψωνήσως... Θέλω να υπάρχει μαγαζιάρι ναι, τώρα κατάλαβα. Μα θέλω να ψωνήσω κύριε. Θέλω να ψωνήσω τελείωσε. Ε, τι, δεν θέλω να ψωνήσω. Καταρχάς αυτό... Πρώτα απ' όλα ναι. να σας πω κάτι εγώ θα ήθελα και οι εφορίες να δουλεύουν βράδυ. Και οι τράπεζες και βουλή. γιατί θέλω να παραπληρώνουν τον έμφυγα κάθε μέρα. Όχι να πάνε τον πληρών, δεν έχω λεφτά να τον πληρώσουν, δεν σημασία. Πέσω όμως ότι τα έχουν τα λεφτά, έτσι. Yeah. Έχω την επιθυμία να πάω τώρα, τώρα, τέτοια ώρα, να παραπληρώσουν. Γιατί είναι κλειστή η τράπεζα, γιατί είναι κλειστά μαγαζά, γιατί είναι κλειστή η εφορία, που οι δημόσιοι υπάλληλοι φάρουν όλοι να πούμε, να του βάλουν να δουλέψουν και νύχτα για όλα αυτά τα χρόνια, τα ρημάλια που κάνανε όλα αυτά τα έσχη που κάνανε να, να δουλεύουν τώρα μέρα νύχτα 24 ώρε βάσος και να σου πω κάτι καλύτερα, mm. καλύτερα γιατί όταν θα τις πάρουν το σπίτι μεθαύριο mm. θα του κατασχέσουν mm. η, η, η Άγια Τράπεζα mm. έτσι mm. που θα yeah. μένουν αυτοί okay. κοινωνικό έργο θα επιτελέσουν mm. η κυβέρνησή μας η καλή άμα τις βάλει να δουλεύουν 24 ώρες 24 ώρες θα κοιμάται στο γραφείο θα έχει κάπου ένα μήνυμα, θα έχει μια στέγη mm. yeah. δεν θα έχει ναι. Θα έχει και κάτι να φάει να που θα πηγαίνει ο άλλος εκεί πέρα του πηγαίνει να βγω κάτι. Πάζω μπαρδίζει αυτό το κεκάκι κάτι που έχει με το έτσι, που άμα μιλάμε πολύ καλό Δεν το έφτιαξα εγώ, το έφτιαξε μια φίλη, το έφτιαξε. Πολύ καλό, έτσι. Ναι, δεν Όχι, δεν θέλω, αλλά να σου πω κάτι τώρα που mm. μια και ανέφερες του φαγητό να πούμε και τέτοια. Mm. Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι του τζίμι του, του πανούσακου. Λοιπόν, είναι καινούριο, βγαίνει, είναι καινούριο φρεσκότατο, έτσι. Mm. Και είναι από ένα παλιό ρεμπέτικο Από ένα παλιό ρεμπέτικο Δεν τα ακούω εγώ αυτά βέβαια Δεν τα ακούς αυτά γιατί είναι σατανικά πράγματα mm. Αλλά αυτό το τραγουδάκι mm. είναι πάρα πολύ ωραίο mm. Και το αφιερώνουμε Εις τους ε, τριακουσίους mm. Τις τριακόσιους ε, ah. ακροατές μόνο ρε Ήσο oh, σοβαρό ah. mm. Λοιπόν τέλος πάντων Άσα mm. ιδίες να βάλουμε το τραγουδάκι mm. να τα ακούσει ο κόσμος Είναι κομματάρα φοβερή και τρομερή Πάμε να τα ακούσουμε πού σε ψηλά εκεί πάνω, ρίξε την όσο καλαζάρ, Θεούλη μου, στους σκύλους των κομμάτων. Ρίξε την όσο καλαζάρ, Θεούλη μου, στους σκύλους των κομμάτων. Τα χρυσά ποτάια, βάλε στη σούπα του θεούλι μου, να του κοπούν τα σάλια. Βάλε την σούπα του θεούλι μου, να του κοπούν τα σάλια. Σε κουράγιο στο λαό και στους τυραννοκτώνους να απαλλαγούμε απ' τους βαλτούς Θεούλη μου και τους ευρωμασώνους. Να απαλλαγούμε απ' τους βαλτούς Θεούλη μου και τους ευρωμασώνους. Βάλω του αγγέλου σου θεούλι μου να πούν τον ανινάνη. Βάλω του αγγέλου σου θεούλι μου να πούν τον ανινάνη. Να είμαστε... Να επιστρέφουμε τόση πλατεία, δέντριο. φύγει, ε. ε ναι, είχαμε φύγει. Mm. Να πάει να πει ένα κομματάκι. Κομματάρα, έτσι. Ναι. Πανούσεις. Τζιμάρας. Τζιμάρας, Τζιμάρας πανούσεις. Ε, Και τι έχουμε τώρα. Α, βασικά, έχουμε κάποιους καλεσμένους Για άσχα να δείτε το σκηνικό σήμερα. Εκκπέρδονται στο Σύνταγμα. Σήμερα. Στο καθαρό πλέον σύνταγμα που τους βρωμιάριδες εκείνους εκεί πέρα ναι. που ζητάγανε κάτι κολόχαρτα λέει ξέρεις τη ζητάγανε αυτή εκεί πέρα κάναμε να περιγεί απείνας να προχωρήσουν στις σε... επόμενες χώρες ζητούσανε <συμφωρήσουν> ταξιδιωτικά έγγραφα ναι. άκου να δεις ρε Ήρφω. πού θα πας ρε υπάρχει καλύτερα από εδώ ναι. κατάλαβα τέλος πατουγιά συνέχισε λοιπόν αφού ζήτησαν στο καθαρό σύνταγμα μπορεί φυσικά να πέταξει να, να, να π Σκηνικά βάσανα χίλια δυο, αλλά αποκλείστηκε σπίλε, έπαιξε στην παγίδα. Φιλαράκο, έπαιζες εδώ πέρα, τελείωσε η γκουαντάνα μου. Για, για πες λοιπόν, για πες. Ναι, εκεί πέρα πήγουμε να συμπέραγμα. Λέω, τι γίνεται λέω, αυτός ο κόσμος λέω, πού μπαλέν για θόλου, για αυτά τα πράγματα που λέει, δεν είναι. Πρέπει να πιάσω, λέω, έναν, να πιάσω έναν τύπο τυχαίο Για το κάνουμε, να του κάνουμε ψυχία να Έτσι είπα. Έπιασα ένα κύριο που το λένε κύριο Γιάννη Μητροαστούλη, ε, τύχιος έτσι προχώρα για σκεπτόμενος εκεί πέρα, Άννη, δεν, δεν, δεν το περίμενες, τσούπ, το βουτάω, εγώ τον δέχομαι το πετάω μέσα στο μάξη, πάμε για εκπομπή του λέω, τι εκπομπή μου λέει, άσε τώρα θα, θα καταλάβεις, τι γίνεταις. Ή αυτός ο τύπος που είναι απέξω εκεί πέρα και πίνει τον καφέ, είναι. ναι ναι, δεν έχει καταλάβει, δεν, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται, ναι. απλά τον άρπαξα, ναι. μπήκε μέσα και λέει εντάξει λέει, αφού μου το, το λε εσύ, κάτι θα ξέρεις, έτσι μου πέρα. Μου λέει εντάξει, εγώ μου λέει έχω μάθει, έχω μάθει να ακούω τους άλλους λέει Που πάω διακουσί, λέει, που μου μπή Εντάξει δεν έφερε καμία αντίσταση Τώρα και αυτή πίνει τον καφέ και τέτας Κάθε Καθηγή του έχουμε δώσει και ένα πακέτο ψηλιά να κάνει Θέλεις να πάω να του φέρουν μέσα να του πάρει συνέντευξη <εγνώμη> ε, Όχι έχουμε, έχουμε φέρει, έχουμε γίνει, έχει γίνει σκηνικό εδώ τι σκηνικό έχει γενικά πε. Πέρα έχουμε φωνάξει και τον κύριο τον ψυχολόγο, το, και τον παιδάκι το Μικρούλι που είχαμε φωνάξει για τον ψυχολόγο. Ήταν σεξουαλόγο, δεν, δεν ήταν. Πεδάκι τη Πέδο ναι, τώρα το θυμήθηκα. Μπράβο, ναι, ναι. ναι. Ε, Πέδο ψυχολόγο, ήταν αυτό που ψυχολόγο φυσικά δεν του μιλάω, πούμε, αλήθεια, γιατί το, mm. το λίγο, είναι λίγο να του κάνει μία γρήγορη ψυχανάλυση, να το θέσουμε, έτσι, το θέμα. Γιατί και ο άνθρωπο έχει ανάγκη, ούστα λεπεις, κάτω τη δόη η πέτα, δεν είναι η Πάμε να ακούσουμε ένα κομματάκι, να το χωνάξω. Θελήμενε, να, να, να, να βάλουμε το κομματάκι, θα του βρω εγώ το κομματάκι, δεν σε αφήνω να βάλεις εσύ. Οι ε, γιατί δεν μου βάλω εγώ. Όχι, ε, να με βάλεις εσύ. θα κάνεις ότι λέω εγώ. Α, δεν χρειάζεται να, ναι, ναι, όντως έτσι δεν χρειάζεται. Λοιπόν, ναι. ο καταδότης είναι αυτό, το, δεν το έχω ακούσει. Το έχω ακούσει μετά. Τον έχουμε. Μαζί, τον ακούσαμε. Τον είχαμε φωνάξει τον... Τον Λουφιάνο, πώς το λένε. Τον Λουφιάνο. Τουρ. Είχαμε φωνάξει και ένα Ρουφιάνο εδώ πέρα. Λοιπόν, ο κλαπάζας ψαρεύει τον κάκαλο. Άσχετο τελείω. Τι είδε τώρα να κουμάστε. Ναι, ναι. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Θα βάλουμε αυτό το κούντο. Ε, αυτό. αυτό. Ναι, είδες, πάλι εγώ <σταλεί> το βγάλω το φίλο μου. Αργά μότο ρε, και ήθελα να το βγάλω εγώ το κολόφιντο να πούμε, ναι. Τέλο πάντων. Λοιπόν, yeah. πάμε να ακούσουμε το ραψοδό φιλόλογο, φιλόσοφο, φιλόλογο, είναι, φιλόλογος <σταλεί> ή φιλόσοφο, φιλόλογο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το ραψοδό, μέχρι να φωνάξει τα άτομα να πούμε. Ναι. Ναι, ναι. και εγώ θα πάω να φτιάξω καφεδάκι έτσι με Το ίδιο ελκυστικός για τους έξω Το ίδιο πρόσφυλείς, το ίδιο θυμόφυλείς Και σταρατός ουμάτως Συνήθως σε κανάλια προδονοπληκτός Αρχαίο λάγνος να μοιράσει γνώση με τσουβάλια Δέκα στην τιμή του ενός Δεν τα πουλάμε, τα χαρίζουμε Καλέστε μας και σου τρέξαν τα σάλια Σε ένα χέρι δεξίγωρης Σε ένα κανάλι με εμβέλεια πανέλα δική Με γυναίκα ευπαρουσία στη μουσικό για πυγμή Να παρουσιάζει της αλήθειας στη στιγμή Τώρα πια και στη βουλή Ελλήνες έρωσθε Αφού η χρόνια προπαγάνδα απέδωσε Κι αφού ο φόβος μίσος και μόνο μίσος Δημιουργεί φοβή σου κάθε μετανάστη και τέλειωσε Who's τους καλεσμένους μας είναι ο κύριος Στέργιος ψυχάκη. και τον κύριο πού το σε λέγανε <laughs> ε, ο, κύρι, μ, μ, μ, 아, ναι, ο κύριος Μικροαστούλης ε, Μικροαστούλης ε, λοιπόν, ε, καλησπέρα σας καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Πλατή Λοιπόν, ε, εγώ θα αποχωρήσω, θα αφήσω τον τον δόκτορα ψυχάκι να μιλήσει εδώ με τον κύριο Μικροαστούλη, γιατί έχουν πολλά να πω να Μην πάτε μακριά, καθίστε εκεί πένα απέναντι, στο τραπεδάκι. Γιατί, ναι, ε, ε, δε, Εντάξει, δεν νιώθω δεν άνετα. <laughs> δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, δε, να φοβάστε. Δεν χρειάζεται λέτε. Γιατί, τι Ό,τι μου πείτε. <laughs> yeah, εσείς, ό,τι πείτε. Εντάξει, εγώ είμαστε εμείς εδώ. Εντάξει λοιπόν. Εντάξει. Εντάξει. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ε, αποχωρώ εδώ. Ε, ακούτε τον κύριο Ψυχάκη, τον δόκτορα, τον ψυχολόγο, εγκεκριμένος τώρα από Πανεπιστήμια, τώρα ου, Πανεπιστήμιο Ψυχολογικό, από Ελλάδα, από... Είναι. Ψυχάκη. <laughs> και τον κύριο Μικροαστούλη. Εγώ αποχωρώ και επανέρχομαι στο τέλος τη εκπομπής. Εντάξει. Εντάξει. Καλησπέρα σα, είμαι ο κύριος ε, ψυχάκη, δόκτορας ε, και με φωνάξανε εδώ στο πλατεία Radio να, ε, να αναλύσω μια περίπτωση ενός τυχαίου πολίτη που επέλεξε ο, αυτός από τους αδεόγους, ο τρελάρας, είναι τρελάρας, και ο άλλος ο χωριάτης, ο Μπαρδούζας. Και θα αναλύσουμε σήμερα μια τυχαία, μια τυχαία περίπτωση Αθηναίου πολίτη εν καιρό κρίση το 2014. Δεν είναι, συγγνώμη, συγνώμη κιόλα, δεν είμαι πολίτη ακριβώ. Θα ε, μπορούσε να μιλήσω εδώ, θα σα απευθύνω το λόγο. Απλώ έκανα μια διευκρίνηση, συγγνώμη. Ε, Σωπευθύνω το λόγο. Ναι. Δεν είμαι πολίτης, ενώ εγώ ό,τι μου πούνε, το κάνω. Είμαι υπήκονος, του αυτού του κράτους. Είμαι υπήκονος. Μάλιστα. Ε, βασικά, θα ήθελα να ξεκινήσω, όχι από τα παιδικά σας χρόνια, για τα παιδικά χρόνια ασχολείται ο άλλος, ο Περάκης, ο Μικρούλης, ο ψυχολόγος. Θα ασχοληθούμε με τα με την επιλογή σα ηλικία μέχρι σήμερα δηλαδή περίπου και τα 20 και πάνω ε, καταρχά θέλω να μου πείτε ε, ακούγατε του γονεί σα ε, φυσικά τους άκουγα του γονείς μου ό,τι λέγανε το έκανα το... φυσικά τους άκουγα ήμουν ένα πολύ καλό παιδί ε, δηλαδή στο σπίτι σας οι γονείς σας δεν είχαν κάποιο πρόβλημα με εσά όχι μεταξύ τους είχανε με μένα δεν είχανε εγώ δεν, δεν... Σαν το πετραδάκι μου να με βάζει σε μια γωνία όπου με βάζανε καθόμουν. Μπράβο, μπράβο. Ε, στο σχολείο πώς θα πηγαίνετε. Ήμουν πολύ καλός μαθητής. Ε, ναι. Πολύ καλός μαθητής. Ναι. Γι' αυτό βλέπετε τα γυαλιά μου τα Μπουκαλά Είναι επειδή διάβαζα πολύ. Αφού μου λέγανε οι γονείς μου να διαβάζω διάβαζα. Και στο σχολείο ό,τι μου λέγανε να μάθω το μάθανα. Ε, δηλαδή δεν είχατε καμία επαναστατική περίοδο στη ζωή σας να πείτε τι, τι, τι, τι πάθατε. Τι εννοείται επαναστατική περίοδο, αυτή η λέξη σου ασκεί αυτή η Τι είμαι εγώ, επαναστάτης είμαι. Ναι. Δεν είμαι επαναστάτη εγώ. Τι είσαι εσύ. Ένας υπηκό του, του κράτους. Α, μάλιστα. Ε, δηλαδή με τους γονείς σας, τους καθηγητές σας δεν είχατε κάποια, κάποιο πρόβλημα δηλαδή στις όλα πηγαίνανε ρολόι Ποτέ, ό, ό, ό, ό, όλοι με αγαπάγανε και με θέλανε και όχι δεν με αγαπάγανε και με μαλώνανε, εγώ τους ακούγα. Ό,τι μου λέγανε Εντάξει τώρα δεν θα πω καλά κάνατε, εσείς ξέρετε το λέγει της ζωής, εσείς είστε ένας ε, όριμος πλέον ε, άντρας, ηλικίας τώρα 50, σκόβο πως σχολείστε 50 ε, περίπου, ναι, 45 με 50 εκεί μέσα. Ε, θέλω να μου πείτε, στην επαγγελματική σας ζωή, πώς τα πήγατε. Ε, παλιά ή τώρα. Παλιά μέχρι σήμερα. Ε, παλιά, εντάξει, δούλεψα στο, στον ιδιωτικό τομέα, είμαι πολύ καλός υπάλληλος. Ε, δεν, ε, δεν πήραδα τους ε, άλλους του συναδέλφου όταν δεν μου το ζητάγανε από την ε, διεύθυνση Και μόνο όταν μου λέγανε να πω για κάποιου τι κάνανε στη δουλειά Τότε μόνο έλεγα, δεν έλεγα μόνο μου Και μετά ε, έβαλα ένα μέθον που εγώ δηλαδή οι γονείς μου είχαν ένα μέθον και μπήκα στο δημόσιο Δούλευσα στο δημόσιο, υπάλληλο. Ε, μάλιστα. Ναι. Εκεί πέρα με του άλλου συναδέλφου πώ θα πηγαίνατε. Ό,τι μου λέγει ο προϊστάμενο, το έκανα. Τα πήγαινα. Καλά. Τώρα, σε τι κατασκευήσετε. Ε, τώρα είμαι στη διαθεσιμότητα, με βάλανε. Διαθεσιμότητα. Και μετά απολύθηκα. Μετά, τώρα δηλαδή είμαι απολυμένο. Ε, αλλά δεν με πειράζει. Αφού έτοιμου είπανε. Οικογένεια έχετε. Έχω. Παιδιά. Ε, έχω. Αλλά δεν τα έχω στο σπίτι. Γιατί. Μένουν με τη γιαγιά τους τα παιδιά και η γυναίκα μου. Με χωρίς η γυναίκα μου. Ναι. Ναι. Ε, και τώρα μένω από εδώ και από εκεί. Όπου μπορώ. Γιατί είσαι χωρίς η γυναίκα σας αν επιτρέπετε. Επειδή δεν είχαν λεφτά. Εγώ όταν παντρεύω, είχα τελειώσει Εντάξει, ήμουνα όχι πλούσιο, αλλά τα κατάφερνα. Μάλιστα. Ε, εντάξει, είστε... δηλαδή, δηλαδή, εκεί που δούλευα στο δημόσιο, στο δημόσιο που δούλευα, ε, όλο και κάτι, κάποιο χαρτιλίκι έβγαινε. Κάτι. Κάτι γινόταν. Δηλαδή. Κα... Κάτι γινόταν. Ε, ε... Ε, καταρχάς να σα πω ότι δεν είστε κάτι διαφορετικό από το σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Όχι, όχι, okay, okay, ε, δεν είμαι. Δεν υπήκων. είμαι. Ε, δεν, είμαι. Ε, δεν θέλω να είμαι. Ναι, τώρα αυτά τα πράγματα τώρα δεν είναι για εσάς. Αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Τι είναι δύσκολα. Δεν πρέπει να γίνονται αυτά. Πρέπει ε, να είμαστε έτσι. Ε, να σε ρωτήσω, γιατί γενικότερα, γύρω σας, ε, τι γνώμη έχετε, ξέρω, για, τους, ε, για την πολιτική κατάσταση, για την κρίση που περνάμε. Ποιοι ευθύνονται για αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος που αντιδράει, γιατί αντιδράει, αυτοί που αντιδράνε, γιατί αντιδράνε. Σας έχει αποσχολήσει ποτέ τίποτα τέτοιο. Δηλαδή πέρα από αυτό το οποίο συμβαίνει κύριος σας. Ε, κοίτα, τώρα αντιδρούν κάποιοι. Αυτοί θέλουνε, άλλοι θέλουν να έρθει ο Σύριγα. Ε, άλλοι θέλουν, δηλαδή κομμουνιστές. Άλλοι θέλουν, να έρθουν οι αναρχικοί. Άλλοι θέλουν να επικρατήσει η αναρχία να φύγει η δημοκρατία από την Ελλάδα. Άλλοι λένε κάτι άμεση δημοκρατία και κάτι τέτοια. Αυτοί όλοι βά βάζουν φωτιές στις τράπεδες και καίνε τα μαγαθιά των ανθρώπων και καίνε την Αθήνα. Αυτοί θέλουν για τα, τα ξέρω αυτά γιατί όλο τον κύριο Πρετεντέρη το βλέπω εγώ. Όλο τον κύριο Πρετεντέρη Και το πρωί βλέπω τον, ε, α, τον αυτιά Βλέπω Και ξέρω όλα Ό,τι λένε τα ξέρω Αυτοί Και θέλουν να αποσταθεροποιηθεί Για να μην έχουμε πια δημοκρατία στην Ελλάδα Να έρθουν οι κομμουνιστές να μας πάρουν τα σπίτια Οι αναρκικοί ε, Εσείς έχετε σπίτι ε, Όχι πια Δηλαδή τώρα Μένω σε ένα σπίτι Μένω σε ένα σπίτι και κάτι ψευτοδουλειές που κάνω από εδώ και από εκεί Τα χρήματα τα παίρνει κατευθείαν η τράπεζα Και μου έχει παραχωρήσει το σπίτι μου για να μένω Είναι σαν να πληρώνω ενίκειος στο σπίτι μου Δεν είναι σπίτι μου δηλαδή στράπεδας είναι ε, Ήτανε δικό μου Αλλά δεν είχα πληρώσει ε, Γύρω στις 15 δόσεις, 20 είχανε μείνει Αλλά αφού είχασα τη δουλειά μετά δεν είχα Ότι είχα στην άκρη το έδωσα και τώρα αυτό έτσι Τι. Μένω στο σπίτι με ενίκιο δεν έχω έπιπλα μου τα έχουν πάρει όλα Μόνο μια τηλεόραση έχω και κοιμάμαι σε ένα sleeping bank στο πάτωμα ...και ε, καταχάσει να σου πω ότι η περίπτωση σας είναι τραγική. Να σας πω ότι το φάρμακα στο τέλος τους παρελθόν θα το πούμε αυτό είναι... Εντάξει εσείς το βλέπετε έτσι Εγώ δεν το βλέπω τραγικό ε, εντάξει, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Γιατί είναι μια δύσκολη στιγμή που περνάμε αλλά έρχεται η ανάπτυξη ναι, έρχεται η ανάπτυξη, βγήκαμε ναι, στις αγορές ναι. και θα αλλάξουν τα πράγματα ναι, και ε... χρειάζεται το άκουσα από το ποτράγκας το ραδιόφωνο το πρωί το υποτράγκας χρειάζεται εθνική ομοψυχία να μαζευτούν όλα τα κόμματα να κάνουν ένα κόμμα, μια κυβέρνηση Εθνική θωτήριας, να σωθεί το η πατρίδα όχι η πατρίδα, η Ελλάδα ναι, ε, καταρχάς να πω ότι η περίπτωσή σα είναι πολύ ενδιαφέρον περίπτωση. Ενδιαφέρουσα Ενδιαφέρουσα Ναι, <laughs> ήμουν πολύ καλό στο σχολείο, το είπα ε. <laughs> ε, Ναι, δηλαδή μένετε εσείς αυτή τη στιγμή σε ένα σπίτι χωρίς έπιπλα ε, ε, Δεν χρειάζεται, τι να τα κάνω Έλατε. Έχεις ε, ένα έπιπλο ας πούμε για να ακουμπήσεις πάνω κάτι Εγώ δεν έχω τίποτα να ακουμπήσω ναι, έχετε πολύ δίκαιο. Η γυναίκα σας με τα παιδιά σας έχει φυγει, μένει με την πεθερά σας. Ε, με τη πεθερά μου, ναι. Και εσείς εξακολουθείτε να υποστηρίζετε αυτή την κατάσταση η οποία συμβαίνει, έτσι. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Δεν είπε κανένας να κάνετε κάτι. Σας παρακίνησε κανένας να κάνετε τίποτα. Όχι, αυτό που μου λέει ο πρετεντέρης και οι άλλοι στην τηλεόραση μου λένε να περιμένω. Ε, ναι, γιατί μόνο... Γιατί τότε... τα πράγματα αλλάζουν και πάνε προς το καλύτερο. Φέτο κιόλα είχαμε και πλεονάσμα, Ναι. Πρωτογενές. Ε, οπότε, πιστεύετε ότι θα έρθει η χώρα στα καλά τους και σας θα Εντάξει, χρειάζεται μια προσπάθεια να κάνουμε όλοι μαζί. Ενωμένοι. Ενωμένοι, Μπράβο. όλοι μαζί να κάνουμε. Μια προσπάθεια να βγούμε... Γιατί το είπε ο κύριος προσυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, Είπε ότι έχουμε φτάσει στον πάτο του βαρελιού Αγγίξαμε τον πάτο Που σημαίνει ότι δεν έχει πιο κάτω Άρα μόνο επάνω μπορούμε να ανέβουμε τώρα είπε ε, Να σας ρωτήσω Αυτόν τον Νίκο το Ρωμανό που... Τον απέργο πείνας Πόσο βλέπετε Αυτός που λέτε δεν ήταν απέργος πείνας Ήταν ένας τρομοκράτης Στηγνός δολοφόνος εγκληματίας ληστεί τραπεζών που από Εβραίου γονείς πολύ πλούσιους και βαριότανε εκεί που ήταν στα βόρεια προαστία βαριότανε δεν ήξερε τι να κάνει και πήρε ένα καλαθνίκοφ και πήγε να κλέψει την τράπεζα στην τράπεζα την οποία την πληρώνω εγώ και εσύ να υπάρχει για να φτιάξουν τα πράγματα και αυτός πάει και τη ληστεύει τι ρα πω εγώ. Έλα, δε Δεν πρέπει να κάτσει στη φυλακή όλη τη ζωή. Άμα εσύ έκλεβες τι θα γινότανε. Για πες. Ε, οι, εγώ κάνω ερωτήσεις. Εντάξει. Και εγώ ε, ε, ε, ρητορική είναι ε, γιατί <σχεδίδι> η, απάντηση, η απάντηση έχει δοθεί ήδη από τα κανάλια. Ναι εντάξει. Πρέπει ναι, να πέρα. καθίσει μέσα να στρώσει κόλλο εκεί συγγνώμη μιλάω έτσι. Εντάξει γιατί είμαι πολύ θυμωμένος με το ρωμανό. Γιατί εμείς εδώ πέρα περνάμε όλα αυτά και αυτός πλουσιόπεδο πάει και κλέβει τράπεζες. Εγώ δηλαδή πρέπει να πάω να λησέψως την τράπεζα που δεν έχω λεφτά. Αυτός έχει κιόλα. Γιατί τι κλέβει την τράπεζα αφού έχει λεφτά. Δηλαδή ε, Είναι όντως μια απορία. Ε βέβαια. Ναι βέβαια. Τι ανάγκη έχει να, να κλέψει τα λεφτά. είπε ο κύριο Με τις δυνάμεις της αστυνομίας, γενικότερα με την αστυνομία, με το... Με, τα οργα... με το όργανο ας πούμε του κράτους λέγεται ας νομίας. Εσείς τι... τι σχέση έχετε με αυτό το πράγμα. Κάτι. Γιατί. Ευτυχώς που υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν υπήρχανε, αυτοί οι όλοι οι άπληκτοι εκεί πέρα στην Αθήνα, που τα καίνε, όλα, θα τα είχαν κάψει όλα. Θα τα είχαν ρημάξει. θα υπήρχε κέντρο της Αθήνα. Θα είχαν κάψει και την Ακρόπολη ακόμα. Όταν λέτε «απλήκτη» είναι ούτε εννοείται τους ηλιούς αφήστε αυτούς τώρα να μην πω oh. πήγα την άλλη φορά να χαζέψω τις βιτρίνες γιατί δεν μπορώ να ψωνίσω δεν έχω λεφτά πήγα να χαζέψω τις βιτρίνες Χριστούγεννα και ήταν εκεί πέρα α, α, τι, μόνο που το σκέφτομαι να τριχιάζω άπλητοι κοιμόντουσαν σε κάτι σκηνές άσλειες Sorry, άσλειες το... είσαι yeah. ο κόσμος εκεί να πάει να ψωνίσει οι άνθρωποι στα μαγαζιά παρακαλάνε να έρθουν οι γιορτές, να, να πάει ο κόσμος να έρθει την ανάπτυξη και αυτοί ήταν εκεί πέρα και καθόντουσαν λέει και κάνανε απεργία πείνας. Γιατί δεν πας στην πατρίδα σου να κάνεις απεργία πείνας, ε, ρωτάω. Ε, τέλος, αυτές οι ερωτήσεις είναι ευχόλως είναι εύκολο να απαντηθούν, απλά εντάξει τώρα να σα εξηγήσω εσά. Εντάξει, με αυτά τα οποία έχω γράψει εδώ πέρα στο μπλοκάκι μου για την περίπτωσή σα... καταρχάς τα βράδια κοιμάστε καλά. Είστε, θα τα πάτε καλά. Κοιτάξτε Ήστε τα βράδια, καλά. τα βράδια <χει> δεν κοιμάμαι. Ναι. Ευτυχώ ε, πήγα στο κοινωνικό ιατρείο του ελληνικού και μου δώθανε κάτι φάρμακα για να μπορώ να κοιμάμαι γιατί δεν έχω πια ασφάλεια και στο νοσοκομείο δεν με δέχονται και δεν έχω και λεφτά να πάω σε γιατρό βέβαια και εντάξει εκεί στο κοινωνικό ιατρείο μου δώσανε κάτι φάρμακα και μόνο με τα φάρμακα κοιμάμαι όταν τελειώνω τα φάρμακα δεν κοιμάμαι ε, μάλιστα ε, δηλαδή μέσα στο σπίτι σας το μόνο που έχετε είναι τηλεόραση, έχω και ένα πετρογκάδ ε, ...αλλά δεν έχω πάντα φιάλι Α, τηλεόραση έχει το όμως Φυσικά έχω τηλεόραση, πως θα ενημερώνομαι. πως θα ξέρω τι να κάνω Δεν πρέπει κάποιος να μου πει τι να κάνω ε, Υπάρχουνε, ποιος είμαι εγώ Εγώ ποιος είμαι Ένας απλός άνθρωπος είμαι Αυτοί εκεί πέρα οι άνθρωποι είναι, που είναι στη βουλή οι άλλοι που είναι στις Τράπεζε, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μορφωμένοι άνθρωποι στον Άριο Πάγο, ξέρουνε. Δεν είναι μορφωμένο ο Πετρεντέρης. Παραμορφωμένος, ε, Δεν ξέρει, Ο Τράγας δεν ξέρει να μου πει. Yeah. Από πού θα μάθω εγώ τι πρέπει να κάνω, άμα δεν μου πούνε αυτοί. Οι, οι άλλοι που ήταν αυτοί, πολύ καλοί ήταν, μου άρεσε αυτή. Η Όλγα που τρέμει. Όλγα ε, τρέμει. Αυτή. Ναι. Εντάξει όταν κάνει κρύο προφανώς και τρέμει. Αυτή ήταν η γυναίκα του κυρίου Ρουθόπουλου. Δεν είναι. Ναι. Η γυναίκα του κυρίου Ρουθόπουλου. Του, του μεγάλου αυτού αξίου ανθρώπου του βουλευτή. Ναι. Σπουδαίοι άνθρωποι. Εγώ τι να πω. Αυτοί ξέρουν. Ναι. Ε, ναι. Ε, βλέπω καπνίζεται. Μου έδωσαν τα παιδιά εδώ πέρα τη γάρα γιατί δεν έχω να αγοράσω ναι. Πιο πολύ γι' αυτό ήρθα στην εκπομπή ναι. Γιατί ντρεύομαι Όταν σας πέρα. αρπάξανε και σας φέραν εδώ καταλάβατε τι γίνεται Όχι μου είπανε θα έρθεις να κάνεις ναι. μια εκπομπή έχουμε τη γάρα ήρθα Από όταν <laughs> βλέπω το συμφέρον σας κοιτάτε Και ε, τι θα κοιτάξω, πια το συμφέρον να κοιτάξω ναι. Εντάξει, ναι. Αφού όλοι, όλοι γύρω δεν βλέπεις πως είναι Χάλια, χάλια, χάλια είναι όλοι, δεν μιλάω με κανέναν, δεν έχω φίλους, κάτι γνωστούς που έχω δεν έχουμε ξεκόψει, τι να πούμε. Με τη γυναίκα σας έρχεται σε επαφή, καθόλου την βλέπετε. Όχι πια, δεν θέλει να με δει. Η γυναίκα σας ήταν μαζί σας, η γυναίκα, σας η γυναίκα, σας η γυναίκα μου δεν ξέρω, αλλά πάντως κάποια στιγμή μου είχε φάει τα αυτιά. Τότε με το Σύνταγμα που μας εκεί πέρα κάτι βρωμιαρέι, ε, αυτή ερχόταν και μου λέγε Έλα μου λέγε, σήκω, πάμε. Της λέω πού να πάμε. Εκεί, τι λες μωρής της λέω, εκεί πέρα που τα καίνε και τα κάνουν οι αναρροάπλητοι. Δεν πάμε πουθενά. Και έτσι δεν με κάτι τέτοια Και αυτή έβλεψε με κάτι κινήματα, με κάτι τέτοια και τώρα τρέχει για τους πληστηριασμούς λέει των σπιτιών και αυτά. Πους πληστηριασμούς, αφού εμένα το δικό μου το πήρανε ήδη. Τι να τρέξω. Γιατί να τρέξω. Για το αλλινού το σπίτι. Ε, ε, λοιπόν. Και για το δικό μου. Είχαν έρθει κάποιοι. Λέει. Να με βοηθήσουν να πούμε κάτι οργάνωση και τέτοια. Λέει δεν θέλω να μπλέξω. Αφήστε το. Καλύτερα να μην το πάρουν. Δεν πειράζει. Θα φτιάξουν τα πράγματα. Θα αρθεί η ανάπτυξη. Θα φτιάξω άλλο. Ε, πόσο πόσο σπίτι πιστεύετε ότι μπορείτε να φτιάξετε. Σε υπόλοιπα χρόνια ζωή σας. Όταν θα έρθει η ανάπτυξη. Ναι. Ε δεν ξέρω. Πάντως όλη μου τη ζωή δούλεψα για να το φτιάξω αυτό. Ναι. Ε, λοιπόν ε, θα φωνάξω το παιδί από τους αθέου ε, Για Γεια Ελλάδος. Ναι. Ε, εδώ πέρα έχουμε τον κύριο... Πώς τον είπαμε. Μικρό αστούλη. Ναι μικρό αστούλη. Ο κύριος Μικροβαστούλης έχει τα εξής φαινόμενα έχει τηλεόραση ε, ε, μα αυτό είναι φαινόμενο φαινόμενο πάθησης, ε, πλέον είναι στις, στις μέρες μας. έχει δάνειο στην τράπεζα έχει ε, τέλος πάντων έχει μικροαστική ε, συνείδηση Οπότε Αυτός θα γίνει καλά Πώς θα γίνει καλά έλαντε ε, Ένας πτυχίατρος μου είχε πει Να πάω να δίσω με τους απατίστας Με τους απατίστας μάλιστα, Στο θα, Μεξικό. Θα, ήταν, θα ήταν μια λύση βέβαια Αλλά ε, εσεί δεν θέλετε να αλλάξει όλο αυτό το πράγμα Να πάρετε το σπίτι σας πίσω Δεν θα σας ενδιαφέρει Το πάει. σπίτι μου δεν θα το πάρω πίσω, γιατί Είπαμε ότι είχανε μείνει κάποιες δόσεις στην τράπεζα, δεν τις πλήρωσα, τώρα και θα τις πληρώσω γιατί μου παίρνουν τα λεφτά όπου πηγαίνω και δουλεύω. Θα τους ξεπληρώσω αλλά το σπίτι δεν θα το παροπίσω, τελείως αυτό. Λοιπόν, και θα αλλάξουν τα πράγματα. Δυστυχώς ε, κύριε Αθεώφοβη, εγώ δεν μπορώ να εξυπηρετήσω άλλο αυτόν εδώ τον κύριο, δεν μπορώ να του κάνω κάτι. Το μόνο που θα μπορούσε να του μπορεί να σταματήσει να βλέπει τηλεόραση... Ε, να κάνει φίλους ε, γιατί από ό,τι φαίνεται μόνος του δεν μπορεί να πάει πουθενά ε, να, να σταματήσει να βλέπει τη λόση να σταματήσει να πιστεύει τους πολιτικούς και να πάρει τη ζωή του στα χέρια του δεν, δεν έχει κάποια πάθηση ψυχικής απλά έχει φάει το παραμύθι ας πούμε εγώ προσωπικά γνώμη δεν... τι λέτε τώρα, εγώ είμαι χεσμένος επάνω μου φοβάμαι ναι, εγώ ε, έχετε έχετε δει τι θα γίνει άμα βγουν οι αναρροάπλητοι δηλαδή. και πάρουν την εξουσία Τι θα γίνει Θα σταματήσουν τα μηχανήματα να βγάζουν λεφτά αφού έτσι και αλλιώς κύριε δεν έχετε λεφτά μπορεί να το πείτε δεν έχει σημασία αλλά όταν θα έρθει η ανάπτυξη θα τα βγάζουν ε, θα φύγω εγώ τώρα θα πάρω ένα τηλέφωνο κάτι παιδιά με κάτι που κάνει σαν εδώ έχουμε για την πυριακή σπασίρα που πηγαίνει. Το πρόβλημα τώρα για το Δαφνή, το, ξέρε, το, το, το ξέρετε, το ξέρουν τα παιδιά στο... Είχα ένα φίλο που δούλευε στο Δαφνή, το Δαφνή το κλείνουν. Τι ιατρικέ κλινικέ τι κλείνουν. Δεν χρειάζονται, είναι μεγάλη σπατάλη για το κράτο. Ναι. Είναι σπάταλο το κράτο και ευτυχώ θα έρθουν οι μεταρρυθμίσει. Θα κλείσουν όλα αυτά τα κέντρα ψυχική υγείας, Δεν χρειάζονται. Είναι Να άλλο... πάρει ο καθένα τον άνθρωπο του στο σπίτι του. Ναι, έχετε ένα δίκαιο, θα για αυτή την περίπτωση. Τελικά εμείς κάνουμε την κίνηση, τώρα άμα θα σας αφήσουν μέσα στο του δαχμού απ' έξω, αυτό είναι μια άλλη περίπτωση. Αποχωρώ εγώ. Άμα έχει τηλεόραση εκεί πέρα εγώ πάω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ε, πώς, δεν θα έχει τηλεόραση. Έχει, σε γηγαντό οθόνη, μόνο για εσάς δίκαιο. Θα παίζει πριν την τέλη από το πρωί και το βράδυ. Ε, αποχωρώ εγώ. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στο πλατεία Radio. Να είστε καλά. Καλό βράδυ από μένα. Ε, τον κύριο, με τον κύριο από δεν μπορώ να το άλλο. Καλό να, βράδυ. Να πάτε στο καλό κύριε. Καλά, στο καλό. Μας, μας φωτίθατε. Ε, Αυτό ήταν ο ψυχολόγος ψυχάκη, Ο δόκτορας. Και εδώ πέρα τώρα να σας κάνω τώρα. Πέρα, να σας πίσω στο σύνταγμα. Θα του δουλείτε το τρόπος. Πού μένετε. Ε, κάπου εκεί κοντά στο κέντρο μένω. Εντάξει, θα σας ε, δείξω. σήμερα είναι Σάββατο, το μετρώνε με τις 2, θα δώσουμε ένα εισιτήριο. Άντε να δώσουμε καλό ένα για να έχετε μια διαδρομή επιπλέον γιατί, για τον κόπο που σας κάναμε Ας φτιάξουμε και ένα καφέ για τον δρόμο γιατί από ό,τι βλέπω δεν. Πιείτε τον αύριο το πρωί. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. καλά. Και να σας πω κάτι, να πω και κάτι άλλο. Αυτό ναι. που έγινε τώρα, αυτός ο Χαϊκάλης και ο Λαζόπουλος και ο Καμένος, τα καθάρματα πάνε να σταματήσουν την ανάπτυξη και τις μεταρρυθμίσεις, άμα θέλετε και να ξέρετε. Πάνε να τα σταματήσουν όλα αυτά, το έργο αυτό, το τεράστιο, τις ηθίες όλες να πάνε στράφη, να μας βγάλουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τρέμω και μόνο που το σκέφτομαι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχετε πέραν αυτή τη δεκάτηση. Εσείς δεν έχετε να χάσετε και τη δότητα. Έχετε χάσει δύο λαδό. Δηλαδή, τι άλλο μπορεί να, είναι να χάσετε. Σπίτι δεν έχετε, η γυναίκα σας έφυγε. τα αμάξη σας δεν νομίζω να έχετε ποτέ αμάξη. Είχατε. Είχα ένα αμάξη, μου το πήρε η τράπεζα. Εντάξει, είχατε ένα αμάξη, το πήρε η τράπεζα. Εντάξει, τι άλλο να χάσετε. Τώρα το ραδιοφωνάκι σας, είχετε ρα αυτό δεν νομίζω για αυτή η τράπεζα να σας το πάρει. Τον καφέ να κρύψετε καθώς πηγαίνετε γιατί μπορεί να σας το πάρει αυτό η τράπεζα. Όντως σας πολύ ε, Καλό δρόμο να έχετε. Εγώ θα φωνάξω τον κύριο, τον κύριο τώρα, τον Μπαρδούζα που έχει πάει να φτιάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τον καφέ και για το εισιτήριο και για τα τηγάρα να πάρω για τον δρόμο... Πάρ, πάρ, να πάρω δύο, τρία, ένα, πάρ, πακέτο. το πακέτο. Το πακέτο όλο. Ε <laughs> Ε, να καλά γεια σας γεια σας τι, τι ήταν αυτός, τι ήταν αυτός δρες ε, κάπου, κάπου αυτός κάτι μου θύμισε να πούμε, κάτι με θυμίζει αυτός τώρα έτσι όπως ήταν τα χάλια να πούμε ναι. κάτι με θυμίζει αλλά δεν ξέρω τι στο διάλογο μου θυμίζει εν πάση περιπτώσει να βάλουμε ένα τραγουδάκι να ακούσουμε ναι. Τι να βάλουμε, α πούμε. Σινταδιά. Την κυταρίκτηλα. Όχι. Πι, <θίλω> κάτι κάτσε. <κάτι, θίλω> Πρόσεξε. Όχι, θα βάλω εγώ τώρα. Α, α περίμενε Θα βάλω εγώ, πάω εδώ πάω <θίλω> πέρα. Πάω εδώ... <λόγο>, <θίλω> εντάξει, η περίπτωση αυτού του τύπου το με συμπλήρωση, μιλάω έτσι. Γιατί είσαι η συμπλήρωση, δηλαδή. <θίλω> δηλαδή μου κάνατε τα σούψικα. Τα ψυχολογικά μου. Τι ψυχολογικά στο να πάω σε αυτό το τύπο, να πούμε. Γιατί είναι παλικάρι να πούμε. Γίνεται δεν διαφορά των δάνω 8.0. Τι, τι, τι εννοεί οι άνθρωποι, Κυρίως τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν. <laughs> Αυτό είναι το θέμα μεγάλο να πούμε, τι μιλάω τώρα. Να... Λοιπόν, να σου πω κάτι, θα βάλει τώρα... το άνω. Το θα, θα βάλω ένα κομματάκι <laughs> να χαλαρώσουμε που λέει λόγος δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, είναι το... Το Διονύση του Διονίζη του Σάπου Απουλ και λέγεται κολολληνε. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι. για μνηστία οι αλήθες, όρα Κράτος άσχης και πεσμένων κόρων τους κρυφτεί απάτη που φτάνει στον γνωστό αγριό νιό. Στο Στον τάτσο μια φίλη που ζει, θα βγάλει η νεαρή από το ό,τι τον κόσμο αυτό. της αξίας, της αραχής, της μίας, μη προκαμπινές τυμωρός χερός. Πέντε αιώνες δύσεις, ευνικής ταζήσεις από εδώ και μπρος. Μ' αγγλικές αλφαβήτες, μου ελλαδίτες, Λίδε επορεύουνε. Ναι, μαλλίδικο. Ελλαδίδικο. Κούκλα. Σε μικράσια κι προλεύκωση. Πολλοίπειροι. Λοιπόν, πολλοί μου δεν ακούει κανεί. Κανεί μάτια μου. Αέρα, την θάλασσα, την πόλη, το ιερό. Λίμιε, είσαι το ρόδο καταγειάζει, βγάζει, Δεν το φως σπασμένο κράτηγο πείμεν αχ, οι Έλληνες αλλά εκεί στην ξένη στην ορθόνη σκημένη τελικά δεμένη με την οικουμένη στους απέναντι τρόπους φωτοκόλη Υπότιτλοι ουρανο... AUTHORWAVE φως και μουσική μια άλλης σκέψεις ναι, στην είζονα Ελλάδα θα εκραγεί ναι, στους, πανές, στους πανές. στο τραγούδι και δεν το καταλάβαμε ρε. Τι είναι αυτά ρε ντρουπής πράγματα ρε. Ξεχαστήκα, πως ξεχαστήκαμε εδώ πέρα. Για πες. Τι να πω, τώρα τα μαύρα μας χάλια. Ποια μαύρα μας χάλια ρε. Μια χαρά είμαστε ρε, Έρχεται η ανάπτυξη. <laughs> η Έρχεται η ανάπτυξη ρε. Η κακή είναι στη ο μικρός τούλης. Γιατί, τι έλεγε ο άνθρωπος. Αυτοπλουσί τώρα. Ναι. <laughs> τι θα σας πω. Έχεις αρχίσει να κολλάσαι... Ελά εσύ δεν βαίνεις όπως σε πόλη. Εσύ εκεί στα φοριά, έχεις εκεί της κάτωσης, εκείς τα πράγματα σου. Mm. Έχεις σχετικά υγεία. Τα πάντα έχω εδώ εκεί πέρα, Ναι, για πες. προς το παρόν. Ναι. Έχεις θέματα, άντα... με, έχεις θέματα με την τράπεζα. Την τράπεζα. Mm. Τι σε έχω κάνει 300 αγωγές στις τράπεζες να πούμε. Είδες δεν σε πραθούν, είναι στις τα χαλιόλα. Εντάξει, εντάξει. Κοίταξε εντάξει. Κάνουμε τις αγωγές μέχρι να έρθει η ανάπτυξη να πούμε μετά, εντάξει. Για πες. Τι να πω. Έχουμε φτάσει εδώ πέρα προς το τέλος της είμαστε. Είμαστε τώρα δύο ώρες. Είμαστε δύο ώρες εδώ πέρα. Ναι, ναι. Ότι που το κατάλαβα. Ρίξαμε Λοιπόν, ο λοιπόν να ε, βάλουμε ένα κομματάκι από χαιρετισμού να βάλουμε κομματάκι από χαιρετισμού από χαιρετισμού δεν ξέρω να βάζω δηλαδή, <laughs> δηλαδή <laughs> του fade out του, του, το του, το, του ανθειοφόβου του, του, <laughs> εμείς θα τα ξαναπούμε περίμενε ρε, περίμενε ρε, τα είπαμε όλα ρε τα είπαμε όλα αυτά που γίνονται ε, Δεν θα κάνουμε εδώ πέρα με τον κόσμο που μας ακούει με τους φιλιάδες... με τους χιλιάδες ακροατές μας ακούνε να πούμε Απ' την Βόρεια Κορέα, στη Νότια Κορέα, στου Αφγανιστάν, στου Μπαγκλαντές, στο... Που... Που... χαμός γίνεται εδώ πέρα βλέπω να πούμε... Στη χαμένη Ατλαντίδα, τη χαμένη Ατλαντίδα. Στη χαμένη Ατλαντίδα ακούνε πλατεία Radio, ρε. Τι είναι αυτό, ρε. Έχουμε φάνηση η χαμένη Ατλαντίδα. Τι σταθμάρα είναι αυτή, ρε. Σάχνουμε να πούμε. Εκπέμπουμε και σε άλλες, σε άλλα σύμπαντα, παράλληλα. Σε παράλληλα σύμ σε παραδείσους, σε πλανήτες, σε τέτοια. Αφού πα... τη... ναι. Αυτή την πλάκα που έχουν στείλει να πούμε για που ταξιδεύει εκεί στο διάστημα που δείχνουν δύο ανθρώπους, έναν άντρα και μια γυναίκα. Να χαιρετάνε και να γράφουν, ξέρω εγώ, για την ανθρωπότητα. την έχεις δίκιο. Βέβαια, τους θέλει να τους... Από κάτω γράφει πλανήτη. Πλανήτης, εύευε. Εξυπακούεται μας, ε, αφού είναι ε, εξουγενής. Εναι, τι... Αλλά ξέρεις τι θέλει να πω τώρα. Βέβαια, όταν έγινε η φάση με του Ρωμανό, ναι. έμπαινα να πούμε στο Φατσούτι και γράφανε. Η μισή γράφανε υπέρ του Ρωμανού και η άλλη μισή γράφανε κατά του Ρωμανού. Mm. Έτσι. Τώρα αυτό το Βασιλικό είναι να γράφει κανείς. Ε τώρα έχω σπίγια. Λοιπόν, <χεύγε> <χεύγε> τώρα υπάρχει μια μούγκα στη Στρούγκα ή μη φαίνεται. Μούγκα στη στο βαριό σου. Δεν ξέρω δηλαδή. Ε, όχι, τώρα, μα... όχι όχι μόνο Ήταν, ας, σημαστεί, είπα, μα, α... ποιο είναι το θέμα σε όλη την υπόθεση πει, ότι οι άνθρωποι δεν το καταλάβανε αυτό που έγινε άκου άκου τώρα εδώ πέρα εδώ πρόσεψε γράφει λέει γράφει η, η φοβερή εφημερίδα αυτή εδώ πέρα ποια εφημερίδα είναι το πρώτο θέμα είναι βόμβα της ηλάς στην υπόθεση χαϊκάδι μουνταρισμένο του υλικό που πήγε στον εισαγγελέα ραμμένο και κομμένο ήταν το βίντεο Χαϊκάλη Αποστολόπουλο και δεν ξέρω μάλλον είναι και προδοσέλιδο. Λοιπόν, και βγαίνει, λέει, αποκάλυψη σοκ από το πρώτο θέμα. Ο Χαϊκάλης πλήρωσε τον Αποστολόπουλο για να παίξει σε ταινία υποδεόμενος του Μεσάζοντα. Yeah. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Βγαίνει λοιπόν το πρώτο θέμα. Τι ξέρει είναι το πρώτο θέμα, έτσι. Ο Γάλλος που πήρε τα λεφτά και έφυγε και πύρω στο εξωτερικό να πούμε. Αυτός που έκανε αυτή την καταπληκτική εκπομπή τα βράδια που έλεγε Όλα, το θέα που πώς το έλεγε. Την εκπομπή όλα, Α, που ήταν μια καταπληκτική εκπομπή κουλτούρας και επιμόρφωσης των Ελλήνων. και αυτό με τις στήψη που χορεύουν. Με πιο... κάτι ξυυυυυγράφοντες και τέτοια να πούμε ναι. και τα λοιπά. Καταρχάς, ναι. ε, πώς μπορείτε να το ανέχετε αυτό το πράγμα. Να βγαίνει ένας τύπος σε μια καρέκλα και καλά στα ελληνικά. Αυτοί οι καρδίλαξες πέντε, έτσι. Σαν, σαν είναι ο βασιλιάς αυτός. Σαν το διευθυντής της τράπεζας. Σαν το διευθυντής της τράπεζας. Και γύρω του να δουλεύουν και οι άνθρωποι που οι άλλες. Φυσικά το, το μικρό Αστούλη. Αυτά είναι πράγματα δεν τον ενοχλούν. Πώς βγαίνει μια γυναίκα ξευράκω την αχορεύει η ρομή, έτσι. Αυτά, αυτά δεν τον νοιάζουν. Τι να τον νοιάζουν το μικρό ανθρωπε δεν α ίσα μπορώ να σας πω ότι ναι, ναι, ο μικρός του, εσύ, Σαν είναι αφού... δε, λίγο η λύση Να αφούς. κάνει και λίγο σταλμόλουτρο άτομο. Ναι, ναι, θα να ξεχαστεί από τη μιζέρια αυτή που αυτός είναι... Και αυτός εκεί πέρα, ο Αναστασιάδης, είχε βγάλει και εκείνο το καλό παιδί, να πούμε, τον Ηλία τον Κασιδιάρη. Mm. του θυμάσαι, στη mm. mm. life να πούμε και τέτοια να πούμε και τι καλό παιδί και, και τις ιστορίες. Mm. Και καλά ότι, ε, τι ναι, καλά παιδιά έχουν αυτά της Χρυσής Αυγής. Ούτε... Αλλά ούτε εγώ έχω παρακολουθήσει, αλλά τα ξέρω. Δηλαδή, τα, εντάξει, τα μαθαίνω. Αυτό που έχω δει δηλαδή, είναι ότι η εισαγωγή του. Όταν τυχαίνει, α πούμε. Είχα εξαιρετικού καλεσμένου να πούμε και τέτοια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το πρώτο θέμα. Το οποίο ήταν δικό του να πούμε. Α, δικό του είναι, δεν το ξέρω. Ήταν δικό Αυτό ξέρει γιατί πουλάει πολύ το πρώτο θέμα. Είναι αυτό που δίνει και τα, τα κουμπονάκια που λέει έκπτωση. Δεν δίνει μόνο κουμπονάκια. Έχει μέσα ωραία ένθετα. Μαθαίνει ποιο πήδηξε ποιον, ποιο παντρεύτηκε ποιον, ποιο μαγείρευσε τι. Α, είναι, αυτό είναι, είναι δηλαδή να... σαν να βλέπεις τηλεόραση σε ηφημιρίδα, κατάλαβες. Ναι, ναι. ενδιαφέροντα, ενδιαφέροντα, ναι. Είναι ενδιαφέροντα πράγμα. Ναι. Λοιπόν, ναι. ναι. ναι. ναι. ναι. ναι. αυτός λοιπόν έγραψε έτσι και μετά βγήκε αυτοί. ο Κικίλιας βγήκε ο Κικίλιας και η η λέει ο Αποστολόπουλος είναι ακόμα συνεργάτης του Καμένου. Αυτή για τα τι είναι. Και ναι. Ότι και καλά για τα Γανά είπε ότι ο Αποστολόπουλο είναι ακόμα συνεργάτη του Καμένου. Και το έγραψε το πρώτο θέμα. Αλλά βγήκε για τα Γανά και είπε: Δεν γνωρίζω αν ο Αποστολόπουλο είναι συνεργάτη του Καμένου. Ένα αυτό. Και δεύτερον βγήκε ο Κικύλια να πούμε, που είναι, αυτό δεν είναι πια ο Οδέντια που λέγαμε προηγουμένω, είναι ο Κικύλια του Υπουργείου Δημοσία Τάξεω. Mm. Βεβαίω. Και διέψευσε ότι είναι μουνταρισμένο το υλικό, διότι το υλικό, αυτό που βλέπουμε εμεί τώρα τα πόσα λεπτά είναι, 8-9 λεπτά να πούμε. Δεν το είναι ένα απόσπασμα. Το ναι. το Εκεί πέρα, πέρα δώσανε ναι. ακριβώ όπω ήταν τα τέτοια, τα συνδυάτα, τα βιντεά να πούμε, τα δώσανε έτσι. Και βγήκε ο κ. και είπε: Με τα δώσανε ακριβώ έτσι όπω είναι. Λοιπόν, μια τροπολογία τη νύχτα λέει, με, με τροπολογία νύχτα επιτρέπουν τη μετάδοση δημοσκοπήσεων Καθόλου την προεκλογική περίοδο. <laughs> Για ποιο λόγο? Μήπω θέλουν να πειράζουν τα εκλογικά αποτελέσματα. Βά, Βά, δεν νομίζω, δεν νομίζω. Λοιπόν, εν περιπτώσει, Καταρχά ποια εκλογικά αποτελέσματα ξεκινάμε από την αρχή. Εδώ πέρα πάνε να μας, ε, θα μας τρελάνουνε. Εδώ πέρα καταρχά ο κόσμος νομίζει mm. ότι mm. άμα γίνουν εκλογές, τα εκλογικά αποτελέσματα θα είναι καθαρά. Ε, υπάρχει, τι τι υπάρχει. θες να πει. Α, είναι, α και αυτό είναι το σωστό στον αέρα. Πώς ήταν η χρηματογός που κανένας δεν το περίμενε. Ο χρηματισμός. ο χρηματισμός, ναι, χρηματισμός κανένα δεν το κάνει. Ήταν σαν να το πολύ πολίτε, δεν το κάνει. τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ξέρει πόσε φορές στην ιστορία, <σοκεί> ο χρηματισμός κτλ. έχει γίνει πάρα πολλέ φορέ και σε διάφορα κράτη. <σοκεί> Έτσι λειτουργεί, να πούμε, το σύστημα αγάπη τέμου Σπύρο. Λαδώνει, κάνει, δείχνει ιστορίες, δείχνει στάχτη στα μάτια, βγαίνει τώρα τα παπαγαλάκια να πούμε. Έχω και μία εδώ στο facebook, την έχω φίλει επίτηδες για να παρακολουθώ, τη γράφη. Έχει μία σελίδα. Το τι λέει ο Στόμας της είναι απίστευτο. Δηλαδή τώρα μα μπούμε και διαβάσουμε τι λέει για το Χαϊκάλη θα πάθεις πλάκα. Ξέρεις, Αντί να βγουν και να πούνε ρε παιδιά τι γίνεται, να το ψάξουμε, έγινε τέτοιο πράγμα, ξέρεις. Να σε έρθει ρε παιδί μου κάπως ξαφνικό να πούμε. Και καλά να είναι αυτή τουλάχιστον. Αυτοί χωρίς να έχουν τα στοιχεία τίποτα βγαίνουν κατευθείαν και λένε, κοιτάξτε είναι μου η ιστορία. Ο Χαϊκάλης είναι ηρεμάλλη της κοινωνίας. Τελ, τελ, τελ. Να, εδώ πέρα κάποι. αυτοί οι κάποιοι έχουν φάει, και θα σου πω γιατί έχουν αυτή τη στάση. Επειδή ξέρουνε ή τα έχουν πάρει οι ίδιοι, αυτοί τα έχουν πάρει τα άλλα λεφτά. Γι' αυτό δεν τους παίρνει να κάνουν συζήτηση. Α, μην τυχόν και παίζει κάτι. Ούτε καν να υποβληθούν ότι κάτι καταλάβαν, ότι κάτι αρχίζαν να ανακαταλαβαίνουν με πρόφαση όταν θα αλλάξει κάτι να τις Κοίτα, καπουλάβουν. παίρνει συνέντευξη ο Αφτάγιας, ναι. παίρνει συνέντευξη από το Χαϊκάρι. Mm. Και άμα παρακολουθήσεις καλά τη συνέντευξη, ναι. ο Αφτάγιας, Τάχα μου γλυπούλης και καλώς τον κύριο, καλώς τον, Πε, το, τον Παύλο να πούμε και τι έγινε και τα ξέρω και η γλυψή μετά ναι. Τέτοια ο αφτάκιας, τι κάνεις χαϊκαλούλη, ήρθε στο πρωινά δικάκι μας για να σε κάνουμε μια συντευξούλα και κάτι τέτοια Και άμα παρακολουθείς προσεκτικά πάει να τον παγιδέψει ε, Ναι γιατί παρακολουθείς προσεκτικά να τον παγιδέψει δε, δε, Αυτή δεν το παρακολούθησα να πούμε και αυτό το είδα εδώ πέρα που αναρτήθηκε στο, mm. στο YouTube και το είδα και άμα τον προσέξει, γλυκά γλυκά πάει να τον παγιδεύσει. Να, του πει, να πει δηλαδή ότι ήταν με εντολή σαμαρά. Αλλά ο Χαϊκάλη δεν μ' ε ευτυχώς. Καταλαβαίνετε, πάει να τον παγιδεύσει ούτω ώστε να βρουν νομικό πάτημα να τον σχίσουνε. Και όχι μόνο, αλλά με τις ερωτήσεις που κάνει πάει να αφήσει αμφιβολίες στο κοινό που βλέπει. Mm. Και να του φτιάξουν αυτοί όπως θέλουν να πούμε. Συλλέω... Γιατί ο Πρεδεντέλης, ο Πρεδεντέλης, ποιος τον έκανε ότι δεν καταλάβαινε. Λοιπόν τι είναι αυτό λέει, το βίντεο που έχετε Όχι έκανε δεν καταλάβαινε, δεν καταλάβαινε, για να έχει να καταλαβαίνει οπότε, τον πρέπει, τον λέει. Ναι, ο δεν έχει το μυαλό του κρεστούνι. Ναι, δεν καταλαβαίνει τίποτα. <σχ> και δικά με τα λεφτά που παίρνει αυτός ο τίποτα. Και όχι έχει το μυαλό του Όσα... έχει το μεγάλο αστούλη. Όσο και όσο, και, όσο, όσο πιο πολλά παίρνει αυτός, τόσο λιγότερο Εγώ ένα Ότι όλοι δεν τους νοιάζουν τόσο αν χάσουν τις εκλογές ή τις κερδίσουν ή οτιδήποτε κτλ. Τους ναι. ενδιαφέρει μόνο ένα πράγμα, θα σου πω άκου. άκου προσεκτικά. Είναι χεισμένοι πάνω τους, δηλαδή φοβόνται πιο πολύ και από το μικροαστούλι. Διότι έτσι και κάνει ο κόσμος μπραφ, να πούμε, και καταλάβει την εξουσία, όλοι αυτοί που βλέπεις από τον ναυτάκια, τον Πετρετεράκου, τον Τράγκα, το, το Φράγκα και δε συμμαζεύεται, σύν τους πολιτικούς όλους αυτούς εκεί, Όλοι αυτοί θα πάνε στο δικαστήριο, τουλάχιστον, θα περάσουν από ειδικό δικαστήριο, θα τις κόψουν στον ο κόσμος. Και είναι χειρισμένοι επάνω τους, θα πάνε επί εσχάτη προδοσία και δοσιλογισμό και τα λοιπά. Και επίσης πρέπει να σας ότι δεν πάνε μονάχα οι πολιτικοί που ψηφίσαν το μνημόνιο, διότι ο νόμος προβλέπει και το σύνταγμα ότι πάνε και αυτοί που τους βοήθησαν σε αυτό και αυτοί που με παραλήψεις και ενέργειες τους βοήθησαν να συμβεί αυτό που συνέβη. Καταλαβές. Δηλαδή μπορείς να πιάσεις το διευθύντη της εφορίας και να του πεις ότι κοίταξε να δεις όταν σε ήρθε αυτός ο νόμος ο αντισυνταγματικός εσύ έπρεπε να αρνηθείς διότι εξορκιστείς το σύνταγμα και το σύνταγμα λέει ότι πάνω απ' όλα είναι ο ελληνικός λαός. Και μπορεί οποιοςδήποτε διοικητής της εφορίας να αρνηθεί να πράξει αυτά που του λένε γιατί είναι αντισυνταγματικά, τράξει νομοθετικού περιεχομένου και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, και είναι μένει όλοι επάνω τους και προσπαθούν να διατηρήσουν το σύστημα έτσι κλειστό να πού ως έχει, διότι έτσι και πέσει αυτό το σύστημα, τη γάμψαν, που λένε στο χουριό. Τη γάμψαν. Τη γάμψαν. Τη γαμψαν την μπούσαν, πως σου λένε ρε παιδί. Ας το πω ελληνικά να πούμε. Εντάξει, <χει> λοιπόν, <χει> να σε <σιπώ> πω τώρα <χει> Πάμε να βάλουμε τα φεϊντάτια ε, Εδώ πέρα ε, Των ε, αθεοφόβων <χει> Έλα ρε μη γελάς <χει> Δεν βλέπεις το συντακτικό μου να πούμε τι ωραίο που είναι <χει> αθεόφοι, τον αθεόφοι των αθεοφόβων <χει> Λοιπόν θα κόψω το φεϊντάτ εδώ πέρα Θα χαιρετήσουμε τον κόσμο Καλώς. Δεν ξέρω πότε θα τους δώσουμε ραντεβού Καλό βράδυ να έχετε Καλό βράδυ να έχετε Ας ελπίσουμε ότι έχετε τρεχούμενο νερό να πάτε να ξεπλυθείτε από τα σκάτα που μας έχουν περικυκλώσει να πούμε. Μας έχουν φτάσει στο, στο κάτω χείλος για να μην πω ότι μας έχουν πνίξει ήδη. Μην γίνετε σαν τον κύριο Μιχροσκούλη. Του να έχετε μια τυπική αντίσταση, μια τυπική αντίδραση. Τι, τυ, όχι τυ, τυπική ρε. Τι τυπική αντίδραση. Ουσιαστική ρε Παναγία. Ναι ε, ουσιαστική αλλά εδώ πέρα βλέπεις ότι <laughs> και την τυπική να έχαμε. Έχα και δεν είπαμε πάλι για τον νόμο ότι προβλέπει στην Ισπανία, ο οποίο έτσι και επικρατήσουν αυτή εδώ πέρα, καλά. Οι άλλοι απλώ θα του καθυστερήσουν λιγάκι, τέλο πάντων. Λοιπόν, αν επικρατήσουν αυτή εδώ πέρα, έρχεται ο νόμο κατευθείαν και, όχι μόνο, του τρώει ο κόλο του να αλλάξουν και το σύνταγμα, ούτω ώστε και καλά να μην τιμωρηθούν. Αλλά του λέμε αυτό. Ότι τίποτα δεν ισχύει από τη στιγμή που ο λαό αναλαμβάνει την εξουσία σε ένα κράτο, Όλοι αυτοί θα τις κόψουν του γκόλου mm. Θα είναι άκουλοι Λοιπόν Αρκετά για γιαπόψε Σας χαιρετούμε από το Σπύρο Το Μίτσο τον Παρδούζα Hello, Από το Πλατεία Ρέντιο Καλό κατεβόδιο, καλή δύναμη. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα εβδομάδα με μην. ορταστικό πρόγραμμα. Μπορεί να φέρουμε και το Σάντα Κλάου εδώ πέρα. Ναι. Του Ναϊ Βασίλη να πούμε ταχύτα του Τάραντι εδώ απ' έξω. Λοιπόν. Θα σταθμεύσει ναι. να του πάρουμε μια συνέντευξη. Ναι, ναι. Έτσι, καναξωτικό, κανένα τέτοιο. Κάνει ναι. μια κούκκινη σκουφίτσα, κάτι ρε, παιδί μου. Ναι. Ναι. Μέρε που είναι γιορτινέ. Έτσι. <laughs> λοιπόν, θέλω, και σα ευχόμαστε καλά ψώνια. Καλά ψώνια να ψωνίσετε. Φύγανε, είπαμε, οι Σύριοι από το Σύνταγμα. Ναι. Μπορείτε άνετα να, να πάτε μεταλέτε. να ψωνίσετε. Ναι. Μπορείτε να αρρωστήσετε άνετα, διότι τα φαρμακεία ε, μερόνυχτα ολόκληρα είναι ανοιχτά. Δεν χρειάζεται να κλείνουν. Κυριακέ. Κυριακές, κυριακές εορτέ, αργίε, τα πάντα όλα. Α σύμπαντα. Ναι. Και την ημέρα του Αμαζανιού. Και, και το Σάββατο, που είναι το, δηλαδή, <χει> όπω το λένε. Το Σάββατο δεν πάμε στη συναγωγή, να πούμε, ναι. Λοιπόν άδεια για άδεια για σας αφήνουμε, σας αφήνουμε. Την λάκια πουλά, bye bye. Ωράχαμοι, εντάξει φυλακικό νέομα. Η αλήθεια βρίσκεται στο λόγο του Θεού. Εε όχι φανερά. Η αλήθεια βρίσκεται στους εξπίστε Τα κατάφεραν σε ένα μεγάλο ζήτημα όπως είναι το θέμα της Ελλάδας στις Βρυξέλλες το περιστασιακό άνοιγμα των πυλών που έγινε το 3.000 π.Χ. εκεί που οι πύλες μετά ξανάνοιξαν γύρω στο 1.200. Κανιά φορά και ο τρόπος της ζωής μας μας δημιουργεί κρίσης. Τότε θέλουμε να τον αλλάξουμε, δεν μπορούμε, τρελανόμαστε. Κάτι τέτοιο θα συνέβη και στο γιο σας. γιατί, γιατί να αλλάξει τρόπος ζωής. Τι είχε η ζωή του. Γιατί, πώς να το κάνουμε, ματά. Κάποια στιγμή, όταν αντιληφθούμε όλοι μας, πόσο αντιφατικός, πόσο αστείος είναι ο κόσμος μας, οι θέσεις μας, οι ιδέες Εσχωρείτε. μας... Αστείος ο κόσμος μας. Αστείος, γιατί... Όχι. Εγώ δεν τον βλέπω καθόλου αστείο. Αντιθέτως, μάλιστα. Το ξέρω. Αν τον βλέπατε, τότε θα κινδυνεύατε κι εσείς. Πάστε μου. Είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ε... Λέτε... Όχι τόσο. Ελπίζω μετά από μια μικρή θεραπεία ο γιος σας να βρει τη μέση εδώ, Δηλαδή τι εννοείται, ποια μέση Ενώ Εννοώ κύριε μου ότι σιγά σιγά θα καταλάβει ότι πρέπει να μπορούμε να συγγενόμεθα του άλλου και να του βγάζουμε το καπέλο. Και να του αρνούμεθα και να υποτασσόμεθα σε αυτού. Να θέλουμε το καλό και να κάνουμε το κακό. Να αγαπάμε την Ιουλία και να παίρνουμε την κούλα. Να πιστεύουμε στους φίλου και να προδίδουμε τους φίλου. Αυτό εννοώ. Διαφορετικά δεν πρόκειται να επιβιώσει κανεί. Θα τρελαθούμε όλοι. Καταλάβατε. Δηλαδή μου υπάρχει ελπίδα να συνέλθει.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 Αλλά δεν βαριέστε, θα περάσει κι αυτό. Ιρεμήστε, θα περάσει. Τα άλογια καλά, καλά, και